Λοιπόν, ε, είμαστε σε αυτό τον κύκλο, τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο, δεύτερο μικρότερο και τελευταίο μέρος. Αυτό ο κύκλος, ε, επειδή το Πάσχα προέκυψε να μπει στη μέση του κύκλου, το χώρισε ουσιαστικά και σε δύο μεγαλύτερες ενότητες, μικρότερες από το μεγάλο κύκλο, που η μία ενότητα προσανατολισόταν περισσότερο σε στην ανάγκη αυτών των καλλιτεχνικών ομάδων να φτιάξουν καινούργιο λεψιλόδιο. Δηλαδή και ο κοινισμός προσπαθούσε να πει ότι δεν με ενδιαφέρει η εξωτερική εικόνα του κόσμου, αλλά ο τρόπος που εγώ, παίρνοντας ερεθίσματα από την εξωτερική, φτιάχνω την εσωτερική εικόνα του κόσμου. Και ο φουτουρισμός ενδιαφερόταν για τον τρόπο που προσλαμβάνω την εξωτερική δράση και κίνηση της σύγχρονης εποχής και η Ρωσική Πρωτοπορία και ο Μοντριάν και τον Παρουκάους και όλοι αυτοί προσπαθούσαν ουσιαστικά να φτιάξουν έργα τα οποία να χαρακτηρίζονται από μία επιμονή στη δομή. Στη δομή. Ήταν ήτανε δομικά προσανατολισμένη, ήταν δηλαδή στην, στο διάδρομο του λεγόμενου φαξιοναλισμού. Αυτά που θα δούμε τώρα εδώ, τα επόμενα, είναι διαφορετικά γιατί αυτά Α, ακυρώνουν κατά κάποιο τρόπο τη λογική, την αμφισβητούν και βάζουν μια σειρά από άλλου παράγοντε που θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικοί και παραμελημένοι από την ιστορία τη τέχνης. Και τον Ταντά, και η μεταφυσική ζωγραφική με τον Τεκύρικο που θα δούμε την άλλη φορά, και ο σουρεαλισμό κατ' εξοχήν, και τα επιλεγόμενα που θα στο τέλο. Όλα αυτά λοιπόν βάζουν κάποιε καινούργιε παραμέτρου. Σήμερα θα δούμε την πρώτη από αυτέ που είναι τον Ταντά. Την ίδια περίοδο που είναι ο Τζορτζο Τεκήρικο, την ίδια περίοδο που ήταν και ο Μοντριάν, την ίδια περίοδο με τη Ρωσική Πρωτοπορία, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν την πρώτη και τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Το Νταντά είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτήν την αρκετά παρεξηγημένο, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο θέτει για πρώτη φορά μια σειρά από πολύ σημαντικά ερωτήματα που αφορούν στι Ντέκτρον. Εδώ είναι διάφορα εξώφυλλα από τα περιοδικά, γιατί δεν είναι bulletin. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα πολύ ενδιαφέροντα θεριστικό έθνοι. Ε, ε, δεν είναι πολύ διαφορετικό από όλους έχουμε δει. Γιατί είναι διαφορετικό ε? είναι, είναι, είναι ένα ρεπιμέλ. Είναι δεν έχει κάνει τίποτα από τη ΣΑΑ, έχει πάρει ένα πιάρι εκτελεσμού και το έχει τοποθετήσει μέσα σε έναν εκθεσιακό χώρο. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Κάτι μεταξύ πρόκληση, επαναστατική ιδέα, τρέλα, αιμονή. Φανταστείτε αν εμά μα ξενίζει σήμερα ένα τέτοιο αντικείμενο, όσο ξένησε το 1912 για παράδειγμα, 1944 που τα έκανε αυτά. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ενταγιστικό έργο. Όπως και το πολύ γνωστό Fountain, η πηγή, επίσης του Πισάου. Αυτό διαφέρει λίγο από το προηγούμενο με την έννοια του ότι έχει και υπογραφή και ημερομηνία. Άρα είναι υπογεγραμμένο έργο. Το προηγούμενο δεν είναι κάτι. Και είναι στραμένο. Είναι και λίγο Ναι. Και εντεστραμμένο, βέβαια. και το φτιάρι. Αυτό είναι ένα επίσης de made, από δύο Getrouvets, μία ρόδα ποτηλάκη και ένα σκαμνί, το οποίο είναι πάλι του Quichamp και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το ταλιστικό έργο. Okay. Και μια και τον πείραμα που κοπεί το Quichamp, το πολύ γνωστό επίσης έργο με τη Μοναλίζα Ελίσοτεκελ, το οποίο επίση είναι σοκαριστικό. Εδώ είναι μια reproduction της Τζοκόντα, mm. πάνω στην οποία έχει απλά προσθέσει ένα μουστακάκι και ένα μουσάκι, ε, σοκάροντας μας διότι έχουμε, αντιμετωπίσουμε τα έργα τέχνης και τέτοιου τύπου μέσα από μια, έτσι, ένα δέος και μια ιερότητα, οπότε θεωρούμε ότι εκτός των άλλων όλων είναι και προσδυτικό, βλάσχημο, ενοχλητικό. Α, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τεταϊστικό έργο του Φρανσίστη Καμπιά. Ε, δεν καταλαβαίνουμε απολύτως τι είναι. Μας βοηθάει λίγο, έχει και Λεζάντα, αν τη διαβάσουμε. <coughs> Φί, ναι, σαν, μέρ κόρη χωρίς λιτέρα. <laughs> Μάλλον μα προβλημάθησε λίγο περισσότερο το οποίο Παρά μας βοήθησε ίσως. Και αυτό είναι ωραίο. Χαλασμένο. Ε, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ένα έργο του Χάν Σάρμπ. Ε, ματέρος ψάχνουμε να βρούμε κάποια δομή, αν είναι σαν του Μοντριάν κάτι, του έχουν ξεφίλει μάλλον υπερασχέσεις. Αν δεν είναι κάτι σαν του Μοντριάν και είναι κάτι άλλο, προσπαθούμε να βρούμε τη λογική του. Ποια είναι η, η, η δομική αρχή που το κρατάει και το στηρίζει, πού είναι το ενδιαφέρον Το ψάχνουμε να βρούμε κάτι ματέρος όμως, δεν το βρίσκουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό, έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλη την ιστορία τη τέχνη. Ε, το οποίο, όπω βλέπετε, είναι φανερό. Είναι The Bright Strip Bear by Her Bachelor's even» κιόλας, έτσι. Η νύχη, η επάνω νύχη, που ξεκινώνεται από του μνηστήρε τη, που είναι κάποιο μνηστήρε. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι διοδόντα, τεράστιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο πάλι μα προβληματίζει λόγω του υλικού τη είναι γυαλί. The, the, the grand class, το μεγάλο γυαλί είναι αυτό. Είναι γυάλινο του λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν. Ντισάου. Είναι ο, ο πιο σημαντικό αυτή τη ιστορία ίσω και ο πιο ευφυή σίγουρα. Το βλέπετε και στο μουσείο στη Φιλαντέλφια όπω είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα κολλάζ της Χάνα ε, σε αυτό είμαστε πιο εξοικειωμένοι, δηλαδή επειδή η τεχνική του κολάζ ε, σήμερα πια έχει ενταχθεί στο οικαστικό λεξιλόγιο, είπε ότι υπάρχει καλύτερη, ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ ωραία κολάζ, ε, μας ξενίζει ο τρόπο που συγκρούνται τα δηλαδή, ευημέρου στοιχεία του τόσο. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάποια από αυτά που θέλει να πει η Χάνα Βέβαια εκείνη την εποχή είναι πολύ νοχρητικό το κολάζ είναι Πολύ δύσκολα βρίσκει κάποιο του αγιτέχνου να εκθέσει έναν κολάζ γιατί το κολάζ απαξιώνεται εγενικώς εκείνη την περίοδο, διότι θεωρείται ότι αμφιστηθεί κατά κάποιο τρόπο την έννοια της πραγματικότητας. το πραγματικότητας. Η, η ουσιαστική λειτουργία του κολάζ και του φωτομοντάζ είναι ότι παίρνουν επιμέρους στοιχεία της πραγματικότητας και τα συναρμολογούν με ένα διαφορετικό τρόπο όπου τα επιμέρους στοιχεία συγκρούνται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα καινούργιο δεδομένο. Αυτό είναι λίγο ενοχλητικό, γιατί είναι σαν να παίρνει μια πραγματικότητα και να την λες με ε, ε, τελείω το πολιτικό τρόπο. Οπότε εκείνη την εποχή είναι προβληματικό το κολλάζ. Και, ε, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Kurt Schwitters, αν ήμασταν βέβαια το 1919 και 1920, πάλι δεν θα καταλαβαίναμε όλα αυτά τα παλιόξυλα τα μαζεμένα. Τι είναι δηλαδή, εδώ κλωτσάει πάρα πολύ η χρήση των ευτελών υλικών. Ε, εμάς δεν μας ενοχλεί, γιατί εμείς έχουμε περάσει τη δεκαετία του 1950 και του 1960 τον αφηρημένο εξοπισιορμισμό, όλους αυτούς που βάζουν τα τσουβάρια, έχουμε δει κουνέλια, έχουμε δει τάπιες, Έχουμε δει όλα αυτά, έχει μπει ντυμπιουφέ, έχει μπει έννοια της υλικότητας στη ζωγραφική. Από το 1919 το να παίρνει τα παλιόξυλα ή τα κονσερβοκούτια και να τα κολλάσει ένα είδος ασαμβλάζ ήτανε α αδιανόητο, δηλαδή δεν, δεν ανήκαν στο εμειολογικό σύμπαν του καλλιτεχνικού έργου αυτά τα είδη. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ καινούργια, πολύ νοβλητικά για εκείνη την περίοδο και όλα αυτά τα τόσο ιτερόκλητα πράγματα ε, ανήκουν στην ευρύτερη ομπρέλα του Δαντά. Πώς σας φαίνονται. Mm? Mm. Ναι. Θα σας πω. Αλλά εσείς βλέπετε να έχετε κάτι κοινό όλα αυτά. Ναι, δηλαδή ναι. σε μία... Mm. όλα τα που έχουμε κάνει, Υπάρχει ένα στυλ, α το πούμε, τέλο πάντων ένα προσανατολισμό αν όχι στυλ. Υπάρχουν κάποιε μικρέ διαφοροποίησει, αλλά το αναγνωρίζει από ένα στυλ. Αυτά όλα είναι πολύ διαφορετικά μέσα, πολύ διαφορετικά υλικά και πολύ διαφορετικά στυλ. Αν υποθέσουμε ότι επιδιώκουν κάποιο στυλ, ε. έτσι. Επιδιώκουν να σοκάρουν, α αυτό είναι ένα εννοποιητικό στοιχείο, ε. Ε. δηλαδή όλα σοκάρουν. Δεν, κανένα από αυτά και δεν την το κοιτάζει. Ε, όλα λειτουργούν μέσα από μια, ωραία το λέμε αποδομούν την ίδια την προτεραιότητα του στήλη. Σαν να μην θέλουν να έχουν μια συγκεκριμένη αισθητική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλά από αυτά είναι και αντίαισθητικά. Με την έννοια του ότι δεν του απασχολεί, φαίνεται, να φτιάξουν ένα ωραίο αντικείμενο. Πιο πολλοί άνθρωποι του ενδιαφέρουν να είναι ενοχλητικό το αντικείμενο, παρά ωραίο. Σαν δηλαδή να αντικαθιστούν την αισθητική κατηγορία του ωραίου ή του εκφραστικού. Ε, στην ιστορία τη τέχνη έχουμε βγει πάρα πολλέ αισθητικέ κατηγορίε διαφορετικέ. Παλιά ήταν η αισθητική κατηγορία του ωραίου. Μετά ήρθε η αισθητική κατηγορία του υψηλού, σαμπλάν. Μετά ήρθε η αισθητική κατηγορία του εκφραστικού, εξπρέζ. Μετά το άλλο, μετά το άλλο, μετά το άλλο. Αυτά σαν να αρνούνται την ίδια την έννοια τη αισθητική κατηγορία. Μάλλον κινούνται σε μια πιο αντιαισθητική έτσι, διαδρομή. Έω euh, τι ακραίε περιπτώσει δηλαδή, του δισώματο. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι. Ναι. Δηλαδή, mm. Τη στιγμή που πιθανά η πρόταση είναι αντί, το ερώτημα τα βλέπουμε. Δηλαδή το αντί από μόνο του δεν ορίζει κάτι. Όταν το κάνουμε. Στην πορεία όμω, αυτό το αντί τελικά, όπω πολλέ φορέ μέσα από ένα. Σύστημα αξιωματικό ξεκινάει μια αντίρρηση, αυτή η αντίρρηση μπορεί στη συνέχεια να γίνει σύστημα. Yeah, Έτσι πώς... σημαίνει και εδώ. Οι η... Ιλίοι τα έκαναν η... έκανα περισσότερο σαν χειρονομία, <σχειά, σήκω, σήμερα στον πρόβλημα> όχι σαν εργοτέχνη. Αν τώρα ένα τέτοιο εργοτέχνη κολλείται εκατομμύρια, είναι γιατί ξέφυγε από τι προθέσει αυτών των χειρονομιών και παγιώθηκε σε ένα σύστημα τη τέχνης, των μουσείων, των καλερίων, του εμπορίου κτλ. Και ε, υπέστη ένα είδο αυτό που λένε κανονization. Ε, ε, εντάξει στην κανονικότητα του νεοδεύματο, ενώ ήταν αρχικά αντί τέχνη. Δεν ήταν, ήθελαν περισσότερο να προκαλέσουν, να αμφισβητήσουν, να προβληματίσουν, να ακυρώσουν, αλλά στη συνέχεια, φεύγοντα από τα χέρια των ίδιων των καλλιτεχνών μετά από 10 χρόνια, 15, επειδή ήταν πάρα πολύ σημαντικά, σαν χειρονομίε, διότι διέφρυναν ουσιαστικά στην έννοια και την αντίληψη του έρνης τέχνης, ε, εντάξει και αυτά στην τέχνη. Οπότε έχουμε μία αντιτέχνη που ενώ δεν τις προθέσει να γίνει τέχνη, έξω και το όνομα. Όλα τα ονόματα που έχουμε τα κινήματα παραπέμπουν σε κάτι, έχουν κάποιο νόημα. Ο, ακόμα και όταν άρχισαν μέσα από έναν ηρωνικό σχολιασμό ενό κριτικού, τα μισά έτσι άρχισαν, α πούμε, από τον υπρεσιονισμό, ο, ο, sorry, ε, αυτό δεν είναι ζωγραφική, ήταν υπρεσιόν. Είναι μια εντύπωση. Τους άρεσε το έχουν πρασιονιστόν. Αυτό θέλει, την εντύπωση. Δεν θέλει με το μόνιμο και το σταθερό. Ναι, ε, νουζόν να πρασιονίστε. Οι άλλοι, α πούμε τον κυβισμό, πάλι ερωνικά το είπανε, αυτοί δεν ξέρω να ζωρακρίζουνε, κύβους κάνει; Τους άρεσε ότι η έννοια της δομής. Οι άλλοι με, το, με τους φοβιστέ που φόβαν γρήμια, Είπε, αυτή δεν είναι ζωγράφια, αυτή είναι αγρίμια. Του άρεσε το ότι σε ενάντια σε ένα κατεστημένο όπου καθοστρεπισμού εμεί είμαστε τα αγρίμια. Οπότε, ακόμα και όταν υπήρχε μια σχεδιαστική, ηρωνική ε, αναφορά, το κίνημα την έκανε. Σε άλλα βέβαια, όπω τον εξορισμισμό, ήταν εκ των όνων ότι αυτό ήθελαν, να εκφράσουν. Ε, αλλά σε όλα κάτι σήμαινε. Αυτό το δαντά δεν σημαίνει τίποτα. Απολύτω τίποτα αρνείται και ο ίδιο ο όρος ε, την παραπομπή του ως σε κάποιο σαφές σημενόμενο. Εντάξει, η παραθυνολογία γύρω από την ονοματοδοσία, εντάξει, υπάρχει, ότι τα συζυρίσκη και άνοιξαν το λεξικό και μέσα στο χαρτοκόφτη και έπεσε τυχαία σε μια λέξη. Και αυτή η λέξη ήταν εντάρα, που είναι είτε στα ρώσικα διπλή άρνηση, είτε στα ελληνικά η έννοια τη παραμάνα, τη δαντάστη, του τροφού, α πούμε, είτε σε άλλε γλώσσες κάτι άλλο. Αλλά αυτό ήταν παραφυλλογικό, δεν είναι. δηλαδή. Το, το θέμα ήταν ότι δεν ήταν τίποτα αυτό. Πιθανώ να ακούγατε το λέξη στον καμπαρέμον τέλειο της ισχύτη πριν πάει στη Ρωσία το 2017, ο Νένι έμενε βίβλο στο Καμπαρεβολτέρ στη Σκούγκεν και πήγαινε στο Καμπαρεβολτέρ. Και οι μεταξύ τους που συνωμοτούσαν για να ετοιμάσουν την Επανάσταση, θα λέγανε τα τα Τι είναι αυτό αυτό. Δεν το έχω διαβάσει κάπου, απλώ είχα έρθει στη Ρωσία. Αυτό το ντάκα μου έρχεται πολύ και μου ήρθε δεν εσύ τον Ταγκά να και ακούγοντας το λένε και τους άλλους στο καμπαρέβολι να συμφωνούν για την Επανάσταση. Λοιπόν, γιατί δεν είναι εργοτέχνης. Αυτό το ερώτημα βέβαια του επισκέπτη ενός εκκλησιακού χώρου που βλέπει αυτό είναι εύλογο. Είναι αυτό εργοτέχνης. Αυτό, ε. Δεν είναι δεν δεν Γιατί. και εγώ μπορώ πάρω ένας καμνύτητας Γιατί δεν το αδεχμένει μου τότε. Γιατί είναι ένα λουχαντικείμενο το οποίο το τοποθέτησε, δεν έχει φτιάξει τίποτα. Ωραία. Το... Αυτό λοιπόν που λέει η χρήση είναι Έτσι, ένα στραφή, επιχείρημα. Στραφή, επιχείρημα. Στραφή, ο... Δεν είναι εργοτέλης, επειδή δεν το έχει φτιάξει. Ένα εργοτέλης το φτιάξει. Είπα, το είπαμε από τη θεσμική θεωρία Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτή. Να, μπορεί, ναι. και, οπότε ένα επιχείρημα, επιχείρημα κατά είναι ότι δεν το έχει φτιάξει αυτός mm. Για ποιον άλλο λόγο δεν είναι εργοτέχνη, Είναι εμπορικό δική Τι είναι? Εμπορικό ο ε, δική Ναι, είναι εμπορικό, είναι φυσικό ο Βέβαια, Δηλαδή αυτό έχει κατασκευαστεί για μια συγκεκριμένη χρήση να χιονίζει. Δεν είναι α πούμε εργοτέχνης. Οπότε εδώ πάμε στη θεωρία που προέρχεται από τον Καντ ουσιαστικά. Τον Ιμάνουελ Καντ, που ε, αντιπαραθέτει το έργο στο φυσικό αντικείμενο και λέει ότι το έργο είναι ένα είδο αντικειμένου που προκαλεί ένα είδος στοχασμού. Δεν είναι για να το χρησιμοποιήσεις σε κάτι πρακτικό, αλλά για να σε κάνει να νιώσεις ένα συνέστημα, αυτό που λέει ο Καντ, το aesthetic experience. Να έχεις αισθητική εμπειρία. Οπότε το αντιπαραβάλει, για να το κάνει κατανοητό, το αντιπαραβάλει απέναντι στα χρηστικά αντικείμενα που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό, ε, να ένα συγκεκριμένο σκοπό τον οποίο ο άνθρωπο κατακτά μέσω τη χρήση του. Ενώ αυτά λέει δεν εξυπηρετούν κάποιο τέτοιο σκοπό, εξυπηρετούν μια αισθητική εμπειρία που δίνει τον άνθρωπο στο φαγητό κτλ. Οπότε αυτό αν ισχύει, γιατί για την τέχνη έχουν διατυπωθεί πάρα πολλέ θεωρίες, οπότε δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες και θεωρίες, αν ισχύει τότε εσύς δίκιο. Δηλαδή αυτό είναι ένα φτιάρι και φτιάχνει για να είναι ένα φτιάρι. Δεν μπορεί ένα αντικείμενο να είναι ένα ερωτέτη. Η κρυφή υπήρχε το οποίο δεν το έφταξε καν, τι άλλο. Αν όμω όταν είσαι με το ψήρα και νόμιμα το βέρνει από τον τολιτέχνη. <σκύνου> ναι, αυτό είναι άλλη. Ναι, α, α, μετά το, το, το... Α, αυτό το με στο οφείλουμε. Δηλαδή, εμεί στη δική το, μας το, στην, το... Α, έτσι, αντίληψη, ε, υπάρχει αυτό τώρα, το 115, <σκύνου> ήταν διανόητο. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να ονομαρτήσει κάτι ένα αντικείμενο σε εργοτέχνη, γιατί ένα εργοτέχνης δηλαδή, έπρεπε να είναι κατασκευασμένο από τον άνθρωπο. Αυτό. Ένα άλλο, ας πούμε, επιχείρημα κατά, ποιο ήδη. Τι άλλο. Έχουμε... Το εργομένοι χιλιάδι, χιλιάδικο. Το ναι, αυτό. Δηλαδή ένα εργοτέχνης είναι συνήθως ούνικο, κοναδικό. Άμα αυτό το φτιάρι έχει βγει σε ένα εργοστάσιο με άλλα 20.000 τέτοια ίδια φιάρια, τότε κάνει την έννοια της μοναδικότητας και του ενός αντικειμένου. Ένα στοιχείο για την πολιτιμότητα του έργου τέχνης είναι και η μοναδικότητά του. Αυτό έχει βγει σε χιβιάδες, πανομοιότυπα, αντίτυπα. Ωραίο είναι αυτό το επιχείρημα. Τι άλλο. Σε αυτό έχουμε να προσέσουμε κάτι άλλο. Ωραία. Προσέχουμε. Εκτός δηλαδή του το ότι είναι, ε, είναι και φυσικό αντικείμενο για την ορειτήριο, είναι και δηλαδή. Γιατί συνήθω αυτό το θέμα, το θέμα δηλαδή τη υγιεινή, τηςούρησης κτλ., mm -hmm. είναι mm -hmm. κάτι που είναι συνδεδεμένο με μια ταμπού mm -hmm. αντίληψη στην ευτόχεια. Πολύ προσωπικό, πολύ ιδιωτικό. Έτσι. Οπότε και με μιλικές, ενοχλητικές και με όλα αυτά, δηλαδή είναι συνδεδεμένο με ένα τέταρτο στοιχείο εκτός του ότι δεν είναι ούνικο, εκτός του ότι δεν το έχει κατασκευάσει ο καλυπέντης, εκτός του ότι είναι χρηστικό, είναι και ενωχητική η χρήση του. Θα είστε υγράρια μαζί σου κάνει αν κάτι συμποποιημένο. Ακόμη και. Α, <laughs> πάντως, δεν όταν πας στο Μουσείο <χλή> να το δείσαι, επειδή αμέσω κάνεις το συμπινό με τη χρήση, έτσι, <Σιναι> πώς παίρνει σε μια τελευταία και λέει «Τα μυρίζει, ωραία, ή ο προηγούμενος που πήγε δεν θα την κατσάλισε». Ε, με το που πας στο μυσείο, ένα μυσείο αποστηρωμένο αυτού είναι τελώς, έτσι έχεις μια... Mm -hmm. ε, η ωσφυσή σου μπαίνει σε μια χάση υποψίας. <Σιναι> μπαίνει μια αλλά μπαίνει. Εδώ είναι δύο μαζί. Ακόμα πιο ενοχλητικό γίνεται το γεγονός ότι το ένα ακυρώνει την κίνηση του άλλου. Δηλαδή ένα σκάνδι για να κάτσει και αυτό δεν μπορείς να κάτσει. Μια ρόδα κονδυλιά του είναι για να κιλάει και να μετακινήσει. Και εδώ, γυρίζει ρόδα, είναι τοποθετημένη έτσι ώστε μπορεί ο επισκέπτης να την γυρίσει. Γυρίζει ρόδα και βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Δηλαδή ένα πράγμα που φτιάχτηκε για να προσφέρει κίνηση ακυρώνει την κίνηση. Και ένα πράγμα που φτιάχτηκε για να προσφέρει ανάπαυση ακυρώνει την ανάπαυση. Εδώ έχουμε και μία ακόμα ενόχληση ότι όχι απλά παίρνει ένα χρηστικό αντικείμενο και το βάζει στο μουσείο παίρνει δύο χρηστικά αντικείμενα και τα αντιπαραβάει αχυρώνοντα τη χρήση τους, Σα σαμποτέρα. Ναι, όμως έχεις τη δική. Δεν είναι. Ίσως έχω το στοιχειώδη κάτι έρχεται. Ναι, εδώ, εδώ δεν είναι ανοποιητική η φόρμα, Συνήθιω, και κάτι έφτιαξε και όλα. Συναρμονώντα, δηλαδή. Πάντω, όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα για την κουβέντα μα, αλλά δεν είναι. Θέλω <σίλυ> ναι, να πω ότι ε, αυτό με το. Τα χαρακτηριστικά του Ρέμπρα είναι αριστοργήματα. Έχουν βρει σε 100 πανομοιότυπα αντίτυπα και όμως είναι για τέχνης. Πονούνται πανάτριβα, εκτίθεται σε μουσεία, αλλά έχουν βγει σε 100 πανομοιότυπα αντίτυπα γιατί είναι χαρακτικά. Mm. Θα μου πείτε, ναι, αλλά κάποιος έφτιαξε στο πρωτότυπο. Και εδώ κάποιος έφτιαξε το πρωτότυπο. Αυτό βγήκε από ένα ικάρημα που κάποιο έφτιαξε τη μήτρα και κάποιος έφτιαξε στο πρωτότυπο. Άρα, το επιχείρημα του μοναδικού, δεν ισχύει. Οι τανακρέες που πάνω στον Λούβρο να τις δούμε και τις θαυμάζουν και λέμε, oh, τι ωραία αυτά τα γαλματίδια από τη βιωτεία, και έχουμε και στο Μουσείο της Φίλης μας ωραίες τανακρέες εκτός από τον Λούβρο, ε, γιατί έχουν έρθει και τα κολλήσεις και από τη σήμερα και μας, μας τιμούν με την παρουσία τους, ε, είναι σε πολλαπλά αντίτυπα χυμένος με γλώσσες καλούπου. Δεν είναι ένα, είναι μοναδικά. Έχουν βγει σε εκατοντάδες αντίτυπα γιατί ήταν γραμμή εμπορικής παραγωγής. Οπότε αυτό με το unicum ε, δεν α. είμαι Μ. πολύ σίγουρο αν τελικά είναι ένα σωστό κριτήριο. Το άλλο με ε, την Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό δεν παραπέδει στον καλλιτέχνη. Γίνεται μια εμπορική ε, αναπαραγωγή προκειμένου <μ. να το αποκτήσει κόσμο. Εδώ αυτός πρέπει να που άλλος το έχει δημιουργήσει και το στείλει για δικό του. Εκεί είναι αυτό που... Και τον, όταν το ναι. και Όχι, δεν είπα για σένα. Πήρε. Όχι, λέω ότι... <σχελίου> και γενικά, πέρα... δηλαδή, αυτό το βουλυτήρας του, κάποιος άλλος τον δημιούργησε και τον σχεδίασε. Αυτό τον πήρε και τον έσε και με την υπογράφη του. Πα... Εκεί λοιπόν, εκεί είναι το ρώτημα. Ναι, εκεί, Πα... το Πα... πρέπει να Οι κανδρές, πάντως, στην εποχή του, μπορεί να είχαν καμία ιδιαίτερη αξία. Είχαμε σαν επειδή λέω, ότι βγαίναν σε πάρα πολύ μεγάλη συγκομιότητα, δεν ήταν ένα αεροπέκτη, δεν ήταν. Όλα και τα χάρημα ακόμα τα άλματα, Δηλαδή, όλα τα θαυμάζουμε στο Μουσείο της Ολυμπίας και στο Μουσείο των Ελληνικών, αυτά τα υπέροχα χάρτη τα μαθήτια, και τα αυτά, αυτά ήταν ολόκληρο εμπόδιο. Δηλαδή, ο καθένα για να πάει στους ελληνικού, ήταν μια σειρά από ένα σωρό τουριστικά μαγαζιά. Που πουλούσαν τέτοια γραμματίδια σαν το Μασιράκι. Ναι. Αλλά εμεί τα θεωρούμε ένα τέτοιο, είναι ένα τέτοιο. Θεωρούμε... Και αυτοί τα θεωρούσαν. Τα θαυμάτα τα, πηγαίνουν και τα πληρώνουν όπω του Σαββού στον Άομο. Το άλλο το χρηστικό αντικείμενο που είπατε είναι ότι ε, πάρα πολλά αντικείμενα, ναι. άμα πάτε α πούμε στο, στο Μουσουηρατήριο, στην Κρήτη. Όλα αυτά τα υπέροχα καμαραϊκά αγγεία που μένουμε έφθαμβοι και τα κοιτάζουμε και λέμε τι υπέροχα και τι υπέροχα, δεν ήταν αντικείμενα που γίνανε για αέρα τέχνες. Ήταν αντικείμενα χρήση. Οι μάσκες των Αφρικανών που πάνω στο μουσείο που τις θαυμάζουμε, δεν τις χρεμάκανε κάποιον να τις κοιτάνε και να λένε «Α, τι ωραία μάσκα». Τις φοράγανε. Πάρα πολλά δηλαδή αντικείμενα τα οποία εκτίθενται σήμερα σε μουσεία και πηγαίνουμε και τα θαυμάζουμε σαν έργα τέχνης, ήταν στην εποχή τους στον πολιτισμό του χρηστικά αντικείμενα και επειδή ο δικός μας πολιτισμό, επειδή ε, τα οπτικά τους δεδομένα ταιριάζουν πάρα πολύ με τι δικέ μας αισθητικές αναζητήσεις, καταχωρήστηκαν ω έργα τέχνης πλέον. Οπότε ούτε αυτό ισχύει απολύτω ότι ένα αντικείμενο που είναι χρηστικό δεν είναι και έργο τέχνης. Γιατί πολλά χρηστικά αντικείμενα που ήταν μόνο χρηστικά, μετά έγιναν έργα τέχνης. Άρα και αυτό πρέπει να με προβληματίσει. Το θέμα του appropriation, δηλαδή το αν φτιάχνει κάποιος κάτι άλλο και το χρησιμοποιεί κάποιος άλλο, σας πληροφορώ ότι ο Νταλή σε μια φάση που ήθελε να καταργήσει την NFT, έκανε session όπου φώναζε εκολαπτόμενους καλλιτέχνες και του φέρνανε τα έργα τους σε ένα βίορο και τα υπέγραφε ως Νταλή. Έτσι, για να, δι, να, να επιτεθεί στο σύστημα, ας πούμε, της αγοράς των έργων τέχνης επειδή τα έπαιρνε χοντρά από τους ε, πολυεκατομμυρίουκους της Αμερικής και κάποια στιγμή για να διαλύσει το αβίδα Dollars που το είχε προσάξει ο Βρετών του είχε κάνει έναν αναγραμματισμό στο όνομα και από ο Σαλβαδόρ Ντάλι το έκανε το αναγραμμάτισε ο Βρετών σε αβίδα για δολάρια, Όταν έπαιγε δηλαδή και πήγε στην Αμερική και επειδή ο Πιο κοντά είναι με το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Γαλλία, είναι το, το άλλο. Πώ είναι δυνατόν ένα σοσιαλιστή να πηγαίνει και να ταραπερίζεται και να παίρνει τόσα λεφτά από του πολλοί εκατομμυριούχου τη Αμερική που δεν έχουν συνείδηση καλλιτεχνική κτλ. Δηλαδή, Τούκαν τον αναγραμματισμό, οπότε ο άλλο έκανε ένα άλλο είδο σαμποτάζ. Θέλω να σα πω ότι πάρα πολύ συχνά οι χριστιανοί έπαιρναν διάφορα έργα τη αρχαιότητας και τα ε, έκοβαν σημεία και τα αναχρησιμοποιούσαν ως κάτι άλλο. Οι Ρωμένοι έπαιρναν τα ελληνικά αλλά εκεί υπήρχε παρόμοια χρησκεία. Οι Χριστιανοί έπαιρναν τα αρχαιολληνικά και τα έκανε κάτι άλλο. Θέλω mm. πως πολύ συχνά ένα εργοτέχνης προκύπτει από κάτι που έχει φτιάξει κάποιο άλλος και το παίρνει εσύ και με μία ελαφρότατη προσθύγη το αναπροσαρμόζεις σε δικό σου εργοτέχνης. Αυτό με τη γραμμή παραγωγή στο ότι βγαίνει σε πανωμινώδη παραδείγματα που το συνδέσαμε με το UNICEF πάλι. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε. Ενώ είπαμε κάποια πολύ ωραία επιχειρήματα, βλέπουμε ότι αν εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου, τον κακό α πούμε, βλέπουμε ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν ευσταθούν και πάρα πολύ. Όλα. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε άλλα πιο ισχυρά επιχειρήματα. Και στην προσπάθειά μα να βρούμε και άλλα, και άλλα και άλλα, βλέπουμε ότι ούτε και τα άλλα ευσταθούν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα τελικά, ότι αυτό ο κύριο. Μα έκανε να κουβεντιάζουμε για τα κριτήρια του έργου τέχνης και να προσπαθούμε να τα προσδιορίσουμε. Μέσα δηλαδή από αυτή την προκλητική συμπεριφορά, τι μας έκανε. Μας έκανε 40-50 ανθρώπους εδώ πέρα να καθόμαστε να συζητάμε τι είναι ένα έργο τέχνης. Είναι αυτό που είναι μοναδικό, είναι αυτό που δεν είναι χρηστικό, είναι αυτό που δεν... Μας βοήθησε δηλαδή εκεί που είχαμε παρά και μπαίναμε σε ένα μουσείο και ό,τι βλέπαμε λέγαμε ωραία. Με μ' αρέσει εμένα βέ, αλλά η ανάγκη εδώ, το... ξέρουν οι άνθρωποι, πολύ δεν βέβαια, Εκεί που είχαν μια παθητική στάση δηλαδή απέναντι σε ένα σύστημα που ορίζει τα κριτήρια του έργου τέχνης, αρχίζει τώρα όλο αυτό και μας ενεργοποιεί. Και από τη στιγμή που θα τα έχουμε κουβεντιάσει μεταξύ μας και με τον εαυτό μας και θα, και θα ξέρουμε αυτό το κριτήριο πόσο ισχυρό είναι, το άλλο κριτήριο πόσο ισχυρό είναι, είμαστε πιο εξοπλισμένοι τα σκουπίδια να τα χαρακτηρίσουμε ως σκουπίδια. Ενώ πριν δεν ήμασταν. Άρα λειτουργήσε μέσα μας αυτό σε μία τέτοια διαδικασία. Το ίδιο και στη Μοναλίζα που ακολούθησε. Mm. Είπε ο Ντισσόν, «Γιατί την μισείτε την τζοκόντα, όχι, τη λατρεύω. Τότε γιατί δεν καταστρέψατε. Δεν κατέστρεψατε την κατέστρεψα μία φτηνή και άφη αναπαραγωγή της. Γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω. Ήθελα τη λατρεία της, του, του reproduction, του, του αντιγράφου. Αισθανόταν δηλαδή ότι σχαλό, η ίδια του 320, αυτά που θα μας πει για τα συμβουλάκρου, ότι ζούμε δηλαδή σε μία κοινωνία, στην οποία το ψεύτικο, το αντίγραφο, το ομοίωμα έχει αποκτήσει τη θέση του πραγματικού, και αδυνατούμε πια να έχουμε πρόσβαση στο αληθινό νόημα της πραγματικότητας, γιατί έχουμε μάθει να ζούμε με τα υποκατάστατα της πραγματικότητας, αυτά για τα οποία θα μιλήσουν οι ευνημερισμένοι με τα μοντέρνοι φιλόσοφοι, ο Ριωτάρο, ο Βοντριδιάρα, όλοι αυτοί, ε, τα έχει κλεισταθεί ο Οδυσσόν ήδη από το 1910 και λέει ότι ένα δικείμενο αποκτά μια αξία η οποία αυτοπροσδιορίζεται. Ε, για την Τζοκόντα, επειδή την έχουμε δει όλοι σε εκατοντάδες βιβλία, επειδή υπάρχει σε όλο το διαδίκτυο, επειδή έχει γίνει τα πάντα από σοκολακά και με μαξιλαράκι, θεωρούμε ότι είναι ένα πιο, από τα πιο σημαντικά έργα χωρίς να την έχουμε δει ποτέ. Έχουμε δει τα φθηνά αντίγραφά της. Οπότε ο Τισά λέει, εγώ σου παίρνω το φθηνό αντίγραφο και το καταστρέφω. Για να σου δώσω να καταλάβεις ότι δεν είναι παρά ένα αντίγραφο. Πήγαινε να δει στο αληθινό. Καταλάβω τι κάνει. Δεν καταστρέφει τη Μονανίζα. Επιτίθεται σε ένα σύστημα που αγιοποιεί μία εικόνα, την κλωνοποιεί για εμπορικού λόγους, την πουλάει σε φτηνές ρεπροδουξιών και εμεί καθόμαστε και λατρεύουμε τη φτηνή ρεπροδουξιών. Η οποία δεν έχει ακριβώς αυτό που έχει ένα πρωτότηπο. Οπότε αυτό που κάνει, επίσης είναι πάρα πολύ ευφιαίες. Αυτό που κάνει η καρδιά με το κόρι τη μητέρα. Είναι μια, μια, μια μηχανή, ουσιαστικά. Αλλά είναι δυσμιτουργική μηχανή, εξαχρωμένη. Τον Ταντά, γενικά, ε, ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της μηχανής και τη σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή. Φοβάται, δηλαδή, τον Ταντά, ότι ο άνθρωπος θα γίνει μηχανή και θα είναι προβλέψιμος και οι αντιδράσεις του θα είναι συγκεκριμένε, όπως σε μια μηχανή. Και ακόμα και σε συναισθηματικό, επιτίθεται και στο συνέστημα τον Ταντά και λέει ότι και το συνέστημα είναι χειραγωγήσιμο. Αν γει ο τάδελας εγγυστής πολιτικός και σου λέει έτσι και σου λέει έτσι, θα απευθεθεί στο συνέστημά σου και θα σε πείσει για ίδιον όφελος. Οπότε μια κόρη χωρίς μητέρα, μια κόρη νέα σαν μαι, που γεννήθηκε χωρίς μητέρα, δηλαδή που πέθανε στην γέννα η μητέρα της και δεν την έχει ζήσει ποτέ, την μητρική στοργή, mm. το μητρικό σώμα, το μητρικό γάλα, τη μητρική αγκαλιά, είναι σαν ένα μηχάνημα δυσλειτουργικό. Δεν δουλεύει σωστά διότι ο άνθρωπος έχει συναισθηματικές ανάγκες και ένα παιδί χωρίς μητέρα έχει ένα συναισθηματικό έλλειμμα σε αυτό το επίπεδο. Οπότε κάποια πράγματα τα κάνει πιο μηχανικά. Και μηχανικά λάθος, διότι όπως και μια μηχανή που δεν είναι λειτουργική μηχανή, έτσι και ένα κορίτσι που μεγάλωσε χωρίς μητέρα ε, έχει θέματα. Αυτό μου λέει με τον τρόπο του. Άρα και είναι τόσο άγυρο τελικά ο τίτλος που βάζει. Ο Άρπ ε, κάνει αυτό το έργο μέσα από το τυχαίο. Κόβει τα χαρτάκια στο επιθυμητό σχήμα και μέγεθο, βάζει το χαρτί του στο πάτωμα και τα αφήνει να πέσουν. Και όπως πέσουνε τα παίρνει και τα κολλάει. Γι' αυτό έλειπε ο Μοντριανικός Κάναβος, η λογική, η σύνθεση, η οργάνωση. Ναι, δεν έχει σύνθεση, είναι το οργάνωση, είναι το δεν έχει οργάνωση, δεν έχει λευσυλλόγιο, δεν έχει αρχέ αυτό, γιατί είναι το τυχαίο. Και, και τι νόημα έχει το τυχαίο. Το τυχαίο έχει το νόημα, διότι μέχρι τότε όλα ήταν προβλέψιμα, οργανωμένα και υποέλεγχο. Και ε, κάποια στιγμή, λόγω του πολέμου, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτόν τον πόλεμο, έρχεται. ότι τι θα πει, δηλαδή, το να είμαστε προβλέψιμοι και να τα κάνουμε όλα υπό έλεγχο και να είμαστε αποτελεσματικοί σημαίνει α πούμε να βρίσκουμε τους στόχους στη Συρία για να κάνουμε τον λεγόμενο χειρουργικό βομβαρδισμό. Αυτό είναι πολιτισμό. Αυτό, αυτό είναι αποτελεσματικότητα. Μήπως αυτός ο πολιτισμός χρησιμοποιεί την έννοια της ακρίβειας ή της αποτελεσματικότητας σε λάθος δρόμο. Και μήπως εγώ για να το δείξω θα τον μέσα από το ακριβώς αντίθετο που είναι το τυχαίο. Οπότε και αυτό έχει τη λογική του, θα τα δούμε με τα αναλυτικά. Αυτό είναι ολόκληρη η ιστορία την οποία μπορούμε να την πούμε πιο αναλυτικά μετά, γιατί είναι από τα πιο ενδιαφέροντα έργα. Ε, και η Χάνα Χόχ έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον μετακολλά, όπω και ο Σβίτερ. Αυτό ήταν μια εισαγωγή. <χ début> <χ baş> το Νταγκά εμφανίζεται το 1916 και κρατάει περίπου μέχρι το 21, στο παρισι 22, 1922-23 στη Γερμανία μέχρι εκεί. Εμφανίζεται ταυτόχρονα σε διάφορους πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, στη Ζηρίχη, στο Παρίσι, στη Μία Υόρκη, στο Βερολίνο, στην Κολονία, στο Ανόβερο και αλλού. Είναι δηλαδή κάτι που αφορά... Εμφανίζεται το 1916 που είναι η μέση ακριβώς του πολέμου. Η εκπροσωπή του είναι διάφορη, στη Ζηρίχη δηλαδή. Είναι περισσότερο ένας κύκλος διανογμένων παρά Είναι πιο φιλολογικό, πιο αυτό της Ζηρύχης, είναι ο Τριστάν Τζαρά που είναι ποιητής, ο Μαρσέλ Γιάνκο, ο Ούγκο ο Χαρν και ο Ρίτσαρντ Γουλσεμπερκ. Στη Νέα Υόρκη είναι κυρίως ο Μαρσέλ Δισσόμ, ο Πικαμπιάρ, ο Μαρ Έτουαρτου Κραβάν. Στο Παρίς είναι μετά πάλι ο Πικαμπιάρ, ο Λιουλί Αραγκόν, ο Πολελιάρ, ο Φιλιπ Σουπό. Στην Κολωνία είναι ο Άρπ που έφυγε από τη Ζηρύχη και ο Μαρ στο Ανόβερ Γουρτς και στο Βερολίνο πολύ και ο Γκέοργ που τον είδαμε στον εξπρεσιονισμό τώρα κάνει τα και ο Χάουσμαν και ο Γκούρσεμπεν <σκλώσαι> πήγε <σκλώσαι> από τη Ζηρίχη και πήγε πάλι στη Γερμανία και ο Χάρτιλ και η Χάνα είναι πολύ άρα έχω διαφορετικές βάσεις και ίσως και διαφορετικούς προσανατολισμούς είναι κάτι όμω που συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλο αυτό το, το στοιχείο. Και βέβαια, οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό το λόγο της ύπαρξή του στον παραλογισμό του πολέμου. Το 1914 αρχίζει ένας πόλεμος, ο μεγάλος μεγάλος πόλεμος, The Big War, ο οποίος θα τελειώσει το 1918. Είναι πάρα πολλά τέσσερα χρόνια το πιο πολιτισμένο μέρος του κόσμου να επιδίδεται στις πιο απολύτισες πράξει. Είναι πολλά εκατομμύρια νεκροί. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο παραλογισμό. Και το 1916 είναι στη μέση του και δεν τελειώνει. Δεν έχει την προοπτική να τελειώσει. Σαν, σαν κάτι που δεν τελειώνει. Και όταν κάτι δεν τελειώνει, ένα τόσο αριθμό δεν τελειώνει, ε, σε, σε οδηγεί σε μια ταραχή. Το καταλαβαίνετε από πολλά πράγματα που θέλουν να τελειώσουν και δεν τελειώνουν. Οπότε είναι ο πρώτο επίση τεχνολογικό πόλεμο που χρησιμοποιεί αεροπλάνα, χρησιμοποιεί τα θωρακισμένα, χρησιμοποιεί βόμβε. Είναι ο πρώτο τέτοιο πόλεμο και σε τόσο μεγάλη κλίμακα, οπότε όλο αυτό είναι ένα σοκ. Η Λεϊσόνταλ λέει και ο πρώτος με φωτογραφία. Και ο πρώτος με φωτογραφία. Και ο πρώτος πόλεμο επίσης, πολύ ωραία το λέει ο Λεϊσόνταλ, έχω ο που λέει ο Λεϊσόνταλ, ότι είναι ο πρώτος που αποτυπώνεται και όντας. Και αυτού του αποτύπωση έχει διπλή, έτσι, διπλή επίδραση. Από τη μία δίνει υλικό για χρειαμπολογία, από την άλλη δίνει υλικό, δίνει υλικό για θλίψη και στοχασμό. Οπότε εδώ, αυτό με η φωτογραφία, βλέπετε από την ταινία, βέβαια αυτό δίνει να τον πόλεμο, είναι από την ταινία Βερντέν, εδώ, Vision d'Istoire, που έγινε λίγο μετά, αλλά απεικονίζει τον πόλεμο. Οι μηχανές που υποτίθεται ότι θα δημιουργούσαν έναν καλύτερο κόσμο, κατέστησαν δυνατό να σφαγιαστούν άνθρωποι σε μία κλίμακα άνευ προηγουμένου. Ο Μεγάλος Πόλεμος προωθήθηκε σαν κάτι ιδιαίτερος ευγενές. Ήταν η κίνηση του πιο πολιτισμένου μέρους του κόσμου να ε, οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Όσο και μας φαίνεται παράλογο με την απόσταση αυτή. Υπήρχαν αφήσες που εξυμνούσαν τη δικαιοσύνη του πολέμου. Και όλο αυτό είναι εντελώς παράλογο. The war to end all wars, a battle for civilization itself the back of civilization itself είχε αυτά τα αποτελέσματα το 14 που άρχισε 58.000 νεκροί το 15 500.000 το 16 500.000 στο Verden και ένα εκατομμύριο στη Σόμ ε, το 17 558.000 και με, την, με το τέλος και τις εντάσεις 504.000 μέσα σε δύο μήνες το, δεκα, το 18 με τρίσθετα είναι εκατομμύρια και είναι άνθρωποι, πολιτισμένοι άνθρωποι από πολιτισμένες χώρε, όλο αυτό το πράγμα είναι εντελώ σοκαλιστηπό. Γι' αυτό εμφανίζεται στην Ζηρίχη. Γιατί στη Ζηρίχη έχουν ε, έτσι, καταφύγει διάφοροι άνθρωποι που για κάποιο λόγο, η Ζηρίχη είναι εκτός ζώνης πολεμικής, είναι σαν ουδέτερη ζώνη. Και εκεί έχουν καταφύγει διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν αυτόν τον παραλογισμό. Τη ρητορική των πολιτικών και τις γειτονιές θα βλέπουν έτσι. Είναι αλλιώ να το βλέπουμε σε φωτογραφία ή στην τηλεόραση, και αλλιώ να είναι τα σπίτια μα, η γειτονιά μα, όλοι οι διπλανοί μα άνθρωποι νεκροί κατά από ερήπια. Είναι πολύ οδυνηρό αυτό. Μακάρι να μην το ζήσουμε ποτέ. Να το ζήσουμε μόνο έτσι εξ αποστάσεω από φωτογραφία και από τηλεόραση. Αλλά φαίνεται οι άνθρωποι που το έχουν ζήσει είναι μια πολύ οδυνηρή εμπειρία. Πολύ οδυνηρή. Πολύ οδυνηρή. Είναι άλλο το σινεμά. Κι άλλο να βλέπεις τον Φαντά ο δίπλα σου να πέφτει νεκρός. Οπότε όλο αυτό είναι μια αντίδραση απέναντι αυτό. Ό,τι Σταντζαρά που συμμετείχε στον Ταντά λέει για να καταλάβετε πως γεννήθηκε τον Ταντά πρέπει να φανταστείτε από τη μία την ψυχική κατάσταση ενός μέρους των νέων σε εκείνο το είδος φυλακής που ήταν η Ελβετία της εποχής του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και από την άλλη το πνευματικό επίπεδο της τέχνης και της λογοτεχνίας εκείνης της εποχής. Βέβαια, ο πόλεμο θα τελείωνε και στη συνέχεια θα βλέπαμε κι άλλου. Όλα αυτά έπεσαν σε εκείνη τη μισολισμονιά που συνήθεια από καλή ιστορία. Αλλά γύρω στο 1916, ο πόλεμο έμοιαζε να μην έχει τέλο. Επιπλέον, ειδωμένος από κάποια απόσταση από εμά που ήμασταν στη ζυρίχη, τόσο για μένα όσο και για τους φίλου μου, ο πόλεμο έπαιρνε λάθος αναλογίε εξαιτίας ακριβώς αυτής της πολύ προοπτικής. προοπτική. Από αυτά προήλθαν η απέχθεια και η εξέγερση. Εμεί ήμασταν αποφασιστικά κατά του πολέμου, χωρί γι' αυτό τον λόγο να πέσουμε στι εύκολε πτυχές του ουτοπικού ειρηνισμού. Ξέραμε ότι δεν ήταν δυνατό να σταματήσει ο πόλεμο παρά μόνο αφού ξεριζωνόταν το κακό. Η ανυπομονησία να ζήσουμε ήταν μεγάλη. Η αηβία παρουσιαζόταν σε όλε τι εκφάνσει του λεγόμενου μοντέρνου πολιτισμού. Στι ίδιε του τι βάσει, στη λογική του, στη γλώσσα του. Έτσι η εξέγερση προσλάμβανε διαστάσει όπου το αλόκοτο και το αφηρημένο ξεπερνούσαν κατά πολύ αξίε. Επίσης λέει, τον Ταντά γεννήθηκε από μια ηθική απέτηση, από μια αδυσόπητη θέληση να φτάσουμε το απόλυτο στην ηθική, από το βαθύ συνέστημα ότι ο άνθρωπος στο κέντρο όλων των δημιουργημάτων του πνεύματος στήριζε την υπεροχή του πάνω στις χρεοκοπημένες έννοιες ανθρώπινης ουσίας, πάνω στα νεκρά πράγματα και στα αγαθά που αποκτήθηκαν με αισχρό τρόπο. Το Νταντά γεννήθηκε από μια εξέγερση που ήταν τότε κινής όλους τους νέου, Μια εξέγερση που είχε ανάγκη την πλήρη συνέννηση του ατόμου στις ανάγκες της φύσης του χωρίς σεβασμό για την ιστορία, τη λογική, την κινηθική, την τιμή, την πατρίδα, την οικογένεια, την τέχνη, τη θρησκεία, την ελευθερία, την αδελφικότητα και τόσε άλλες έννοιες που αναφέρονται στις ανθρώπινες ανάγκες από τις οποίε όμως δεν επιζούσαν παρασκελετωμένες συμβατικότητες εφόσον ακριβώς άδειασαν από το αρχικό τους περιεχόμενο. Τη φράση του Καρτέσιου δεν θέλω ούτε να ξέρω αν πριν από μένα υπήρξαν άλλοι άνθρωποι με την έννοια του ότι θέλω να προσδιορίσω με τη λογική μου ξανά τον κόσμο και τον εαυτό μου. Την είχαμε βάλει προμετωπίδα σε μια από τι δημοσιεύσει μα. Σήμερα ότι θέλαμε να δούμε τον κόσμο με καινούργια μάτια. Ότι θέλαμε να αναθεωρήσουμε και να δοκιμάσουμε την ίδια τη βάση των ενιών που έθεσαν οι πατεράδε μα και να δοκιμάσουμε την ορθότητά του. Καταλαβαίνετε τι κάνω. Επιτίθεται σε όλα αυτά. Στη θρησκεία, στην οικογένεια, στην τιμή. Γιατί έχουν χάσει το περιεχόμενό του. Ποια θρησκεία όταν βλέπουμε αυτά στο ίντερνετ του παπάδε στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ποια χρησκήλα, ποιο λειτουργήμα, ποια, ποια έτσι, ε, ελευθερία όταν βιώνουμε το τι συμβαίνει ολόγυρα, ποια τέχνη όταν εμπλέκεται με ένα σύστημα δισεκατομμυρίων τζίρου, ποια ηθική όταν βγαίνει ο κάθε ανήθικος και μιλάει για ηθική, το νόμιμο και το ηθικόνο, ποια, ποια, ποια λογική όταν γύρω μας κυριαρχεί ένας παραλογισμός. Οπότε αρχίζει να αντιλαμβάνεσαι ότι όλα όσα κατέκτησε ο ανθρώπινος πολιτισμός έχουν χάσει το νόημά του και το περιεχόμενό του και πρέπει ουσιαστικά να τα διαγράψεις και να ξαναρχίσει από την αρχή. Και το Νταντά είναι αυτό το pars Destruence». Είναι η καταστροφική αυτού του ανθρώπου που είναι τόσο ενωπημένοι. Δεν μπορεί να προτείνει, γιατί δεν είναι pars construents. Δεν προτείνει τίποτα το Νταντά. Γιατί αν προτείνει κάτι. Ξέρετε ότι αυτό το κάτι σε λίγο, θα γίνει πάλι μια σκελετωμένη συμβατικότητα που λέει ο Τζαράκ. Θα γίνει, αυτό που λέει και το σύνθημα, α πούμε, στον τείχο, μου φαίνεται ότι αρχίζουμε και γινόμαστε αυτό που πολεμούσαμε. Οπότε το Ταντά κάνει τα πρώτα βήματα του να καταδείξει αυτόν τον παραγωγισμό. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Δηλαδή. Βέβαια, επειδή είναι οι καλλιτέχνε και επειδή όλοι ένα έργο. Μέσα από αυτό βγαίνει και κάτι το δημιουργικό. Οπότε απλώνεται σε αυτήν την διαδρομή mm -hmm. όλο το έργο του τεντά. Ε, αυτό δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό το προκλητικό περιεχόμενο και την ανατρεφική λειτουργία απέναντι σε όλες τις καθιερωμένες αξίες ενός πολιτισμού. Στο blog μου έχει ανεβάσει ο Γιάννη ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, και τα μανιφέρσα όλα και το κείμενο του Μάριο από το οποίο πήρα το απόσπασμα του τζαρά. Αν θέλετε υπάρχει υλικό λοιπόν, να μπείτε να το δείτε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πίσω από τις κινήσεις των τανταριστών υπάρχει διάχυτη οργή, πρόκληση, εξέγερση, αλλά υπάρχει και χιούμορ, υπάρχει και ηρωνία. Και σε όλα τα άλλα, στη λογική, στην τιμή, στη θρησκεία, στην αποτελεσματικότητα, μπαίνουν καινούργια στοιχεία που είναι το τυχαίο, το απρόβλεπτο, το μη χρήσιμο, το αντιλειτουργικό, το αυτοαναφορικό. Το αυτοαναφορικό με την έννοια του ότι η τέχνη πάντα απεικόνιζε κάτι άλλο. Τώρα προσπαθεί να μην απεικονίσει πάντα κάτι άλλο. Το αντιλειτουργικό με την έννοια του ότι, και το μη χρήσιμο, ότι ζούμε σε έναν πολιτισμό ο οποίο προ, προσπαθεί πάντα να φτιάξει κάτι χρήσιμο και λειτουργικό. Δηλαδή, χρήσιμε και λειτουργικέ είναι οι βόμβε που ρίχνουν στον πόλεμο. Α, αυτό, αυτό είναι ο στόχο μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσω τι σημαίνει χρήσιμο και τι σημαίνει χρήσιμο σε ποιο κόντεξτε μήπως πρέπει να βάλω αυτό που έλεγε ο Τζαρά και μια ηθική απέτηση σε αυτό ε, το τυχαίο, το απρόβλεπτο και όλα αυτά που λέγαμε πριν οπότε αυτά Οπότε αυτά εμφανίζονται μέσα από μια σειρά διαφορετικών ε, τεχνικών μέσα από τις οποίες τεχνικές ε, δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν αυτές οι στάσεις και αυτές οι έννοιες κατά κάποιο τρόπο. Κόλλησε, ναι. Θα ναι. ξεκολλήσει, μέχρι ναι, να σας πω εγώ. Ε, τώρα θα τους δούμε, μετά, αυτό ήταν μια εισαγωγή 2 για να μπούμε λίγο στο νόημά του και τους βλέπουμε τώρα Πολύ ωραία. Mm -hmm. Και κοίτα το ώρα που το πάταλα. Mm -hmm. Τα έπαιρνε. Και προχώρησε 5-6. Mm -hmm. Εδώ είναι mm -hmm. Λοιπόν, ε, οπότε εκφράζεται μέσα από σχέδια. Ζωγραφική. Κατασκευέ. Φωτογραφία. Ε, film. Ε, ready -made, Που είπε και η Νίκη πριν. Objet Που είναι κοντινό σαν έννοια με το ready-made αλλά λίγο διαφορετικό. κολάζ, ε, Photomontage. Assemblage και πάρα πολλές άλλες τεχνικές, δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος μέσων μέσω των οποίων εκφράζεται σε αυτές τις πόλεις, με αυτούς τους καλλιτέχνες με μια προπαγανιστική δράση, με την έννοια της εξωστρέφεια. Revolted by the butchery of the 1914 World War, we in Zurich devoted ourselves to the arts. While the guns rumbled in the distance, we sang, painted, made collages and wrote poems with all our might. We were seeking an art based on fundamentals to cure the madness of the age and the new order of things that would restore the balance between heaven and hell. Αυτό ήταν το έστιμα τότε στη Ιρίχει. Και έκαναν ε, δαστικότητες που έχανε επιτέθηκε στη γλώσσα, Κατήρισαν τη γλώσσα. Το τέλειο δαστικό πίμα που βγάζετε στα μανιφέστα είναι το εξής: παίρνετε ένα βιβλίο που να περιέχει ένα πίμα του μεγέθυνς που θέλετε και το δικό σας. Κόβετε προσεκτικά μία-μία κάθε λέξη, τις ρίχνετε σε ένα σακούλι, το κουνάτε με ένταση και μετά βγάζετε μία-μία τις λέξεις από το σακούλι και τις τοποθετείτε τη μία δίπλα στην άλλη. Έχετε το τέλειο τενταριστικό πείμα. Με την έννοια ότι είναι ασύντακτο, χωρίς νότομα, χωρίς θεωτική, χωρίς συντακτικό και επιτίθεται πλήρω. Στην κυριαρχία και την παντοδυναμία των κανόνων της γλώσσας. Οπότε εδώ εμφανίζεται ο Ουγκομπάλ, ο κύριος που βλέπετε εδώ, εντυμένος εδώ, με όλα αυτά τα καταπληκτικά κοστούμια που σχεδίαζε η Σόφη Τόιμερ, η γυναίκα του Χανσάρου, η το σύντροφος του Χανσάρου εκείνη την περίοδο, και απαγγέλει το καραουάνε. Το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Εγίγκα γκοράμεν γίγκο μπλόικο ρουσούλα κούζου, χολα καχολάλα, αλόγο μπούγκ πλάγκομ Μπλάκο, μπουν, πόσο φατάχα. Είναι ανοητό. Γιατί και τα άλλα που υποτίθεται ότι έχουν νόημα, το νόημά τους έχει εξαφανιστεί. Οπότε έχω μια πρώτη αντίδραση απέναντι στην διαδικασία του να κατασκευάσω κάτι ανοητό για να δείξω ότι και αυτό που θεωρεί το νοητό ήταν ανοητό και να μπορέσω να καταργήσω αυτά και να προχωρήσω θέτοντα τα κανέλα κάποιου καινούριου. Που δεν το κάνει τον Ταντά, θα το κάνει ο συναδελφό μου μετά. Art for us is a location social criticism με for real understanding of the age we live in. Αυτό ήταν το καμπαρέι Voltaire, τώρα το ανακαινήσαμε, μια σαν κλαμάρα είναι τουριστική, άμα πάτε στη Ζυρίχη δεν αξίζει, έχει γίνει τουριστικό πράγμα, αλλά εδώ ήταν η Σφίγγελ γκάζε στη γωνία, έχω πρώτη φορά που είχα πάει στη Ζυρίχη στα λιάτα μου και είχα τον Ταντά, τα μανιφέστα και όλα αυτά, έψαχνα με το χάρτη δεν είχε την Google Dollar γυρίτα, να βρω το καβαρέ Voltaire για να νιώσω τη δόνηση από το Ελλάδα, δυστυχώς τότε ήταν εγκαταλειμμένο το κτίριο. Αυτά λοιπόν όλα γινόντουσαν, εδώ, και λέει ο Μασχελγιάγκο, είχαμε χάσει όλη μας την εμπιστοσύνη στον πολιτισμό μας. Θέλαμε να αρχίσουμε ξανά, after the tabula rasa, <συρίζει> από το μηδένι. Σοφι... Ε? Ναι. <συρίζει> Η Toiberg με την αδερφή τη φοράνε τα κουστούμια, είχαν χιούμορ, ε, υιοθέτησαν την περικτή τέχνη, υιοθέτησαν του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Προσπαθούσαν δηλαδή να επιτεθούν με διάφορου τρόπου σε όλη αυτή την ακαδημαϊκή παραδοχή. Κυρία στη φιγούρα βέβαια του Νταντά, αυτό που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση από όλου του καλλιτέχνε του Νταντά, ήταν ο Μαρσέλ Βισόμ ο οποίος γεννήθηκε γαλλικής καταγωγής αλλά στη Νέα Υόρκη έζησε τα περισσότερα χρόνια. Άρη Ρομπέρνας Φετισσάν, είχε γεννήθει το 87 και πέθανε το 1968. Ο Φετισσάν, μια περσόνα καταπληκτική, εδώ τον βλέπετε αριστερά πάρα πολύ ωραία φωτογραφημένο πίσω από τη ρόδα ποδηλά του και να εγκαλιάζει την πηγή και εκεί τον βλέπετε σε μια πολύ ωραία φωτογραφία του Μαραί, να αλλάζει περσόνα και να γίνεται ροσελαβί. Ιωθετούσε ε, διάβου δεν ήταν γκέλ ή κάτι τρα-σεξουαλ, απλώς τον είχε απασχολήσει πάρα πολύ η κατι τρα απλώ απλως τον ειχε απασχολησει παρα πολυ η εννοια του gender, του φίλου, η έννοια του αρσενικού, του φιλικού, ο τόπος που προσδιορίζεται και πολύ συχνά ε, μέσα από μία παιγνιώδη διάθεση, άλλαζε περσόνας. Εδώ είναι η περσόνα Rose Celavie. Αυτό ένα υφιέφερος άνθρωπο που από ένα φιλό και μετά έπαξε εντελώς ροζογραφής, ήταν γκράνον έτος στο σκάκι, έχει χέρι σεβασμό όλων των καλλιτεχνών διότι ήταν πάρα πολύ ευφυεί και οι κινήσει που έκανε ουσιαστικά πυροδότησαν όλη τη μεταγενέστερη τέχνη του 20ου αιώνα. Όλη η ενεολογική τέχνη του 60 και του 70, σοδισάμε από την καταγωγή τη. Το μισό όρο ο Άι στον τυσάνο, από φίλοι τα περισσότερα και το έλεγε στη Νέα Υόρκη ότι εμιμήτω τα έδρα του τυσάνου. Θέλω να πω ότι προχώρησε σε πράγματα τα οποία ήταν πρωτοποριακά και τα οποία έδωσαν όλη με αυτή την όθηση στη διαδρομή. Εδώ τον βλέπετε μέρα μέτρος στο σκάκι, εδώ τον βλέπετε μαζί με το μάραι. και εδώ βλέπετε το πορτρέτο του το πορτρέτο του Ιδίου κοιτάξτε, πάρα πολύ ωραία την κατάργηση τον οποιοδήποτε στοιχείων του τρόπου που ξαφνικά τι είναι ένα πορτρέτο είναι ο τρόπος που μια ολότητα από το σκοτάδι μπαίνει σε ένα πλαίσιο βεβαίως ζωγράφιζε κανονικά σε εισαγωγικά στα νιάτα του μέχρι δηλαδή τα... Η 20η τόσα του ζωγράφησε με τα ρεύματα τη εποχή. Εδώ βλέπετε ότι το κυρίαρχο ρεύμα είναι ο κυβισμό και ο φουτουρισμό. Ζωγραφίζει λοιπόν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα κυβοφουτουριστικά έργα. Η Λυπημένο Νεαρό στο Τρένο. Το πιο γνωστό από τα οποία και ίσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι το γυμνό που κατεβαίνει τη Χάρη. Είναι ένα αριστούργημα που βρίσκεται στη Φιλαδέλφια σήμερα. Μεγάλο μεγέθο, 1,5 μέτρο. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί είναι ένα τα πιο όμορφα κυβοφουτουριστικά έργα. Βέβαια, δέχτηκε ανηλαιή κριτική mm. από του. Γιατί οι μικρέ ομάδε των διαφόρων συμπεριφέρονταν σαν κόμμα τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά, ο ένα βάζοντα τον Λέμιν μπροστά, ο άλλο βάζοντα τον Άννα μπροστά, ο άλλο βάζοντα τον Τρόξιν μπροστά, και τσακώνοντα συνέχεια μεταξύ του και το... δεν επέτρεψαν στο έργο οι κυλιστέ να εκτεθεί, γιατί ανήκαν για πολύ με φουτουριστικό, γιατί ήταν εκείνο, γιατί ήταν το άλλο, και κάποια στιγμή αυτό ότι. Τι γίνεται εδώ. Αυτές οι πρωτοπορίες οι οποίες επιτίθεται στον αρτηριοσκληρωτικό ακαδημαϊσμό λειτουργούν και οι ίδιες με τους ίδιους κανόνες του ακαδημαϊσμού. Και πολλές φορές βασιλικότερη του βασιλέως επιτίθεται εάν δεν ταιριάζει κάτι σε αυτό το προσωρινό πλαίσιο το οποίο έχουν οι ίδιοι ορίζει. Και ξαφνικά Πάμε να ζωγραφίζει και από το 1914 και μετά δεν ξαναπιάνει πινέλο ποτέ. Και ε, αρχίζει να δουλεύει την ιδέα των κατασκευών μέσα από τα ready made και τον τρόπο που αυτά τα ready made λειτουργούν μέσω των αναφορών. Αυτός για να φτιάξει το γυμνό ε, το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε και μια πολύ όμορφη φωτογραφία του, με το, τη δεκαετία του 50 βέβαια, είναι μεταγενέστερη όπου είναι ο ίδιος που κατεβαίνει τι κάλε για να δούμε αυτά τα πολλαπλά αλλιλοκαλυπτώμενα επίπεδα. Βεβαίως, ε, εδώ το βλέπετε και δίπλα-δίπλα, βεβαίως αντί την έπνευση από τις φωτογραφίες του Μάιβρίτς που σας είχα δείξει παλιότερα, ο Άγιος έχει απεικονίσει έτσι, ένα, ένα γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα, Γίνεται μία μηχανή, συνεστηματική, νοήμων, αλλά μηχανή. Μηχανή που υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένες προβλέψεις μες εντολές. Αυτό λοιπόν τον απασχολεί πάρα πολύ και τον προβληματίζει ιδιαίτερα στο θέμα της, του και της σεξουαλικότητας. Πώς δηλαδή μπορεί αυτό που θεωρούμε ως το, μη -μηχανικό, το, το πλέον μη μηχανικό κομμάτι μας, που είναι η σεξουαλικότητα, που θεωρούμε ότι είναι απότοκο του ενστίκτου, άρα είναι το, το εντελώ μη λογικό κομμάτι, πώ μπορεί και αυτό τελικά να λειτουργεί με ένα προβλέψιμο και μηχανικό τρόπο. Και αρχίζει μια σειρά έργων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακόμα είναι ζωγραφικά, που είναι η νύφη και το πέρασμα από την παρθένα στη νύφη, όπου και η νύφη σχετίζεται με την έννοια τη σεξουαλικότητα και του έρωτα και το πέρασμα από τη Μαδραστηρίφη, οπότε έχει μια σειρά τέτοιων έργων τα οποία συνδυάζει μηχανικά μέρη και εσωτερικά ανθρώπινα όργανα. Έτσι όπως το βλέπετε είναι κάτι σαν εσωτερική τομή ανθρωπίνων οργάνων και εσωτερικό μιας μηχανής. Οπότε παίρνει αυτά τα δύο στοιχεία και τα συμβαίνει με έναν τρόπο προσπαθώντας να διερευνήσει τη σχέση που έχει το μηχανικό μου, το οργανικό αλλά αυτά δεν είναι καλά ούτε σαν σώματα, ούτε σαν μηχανέ. Και μετά γίνεται αυτό που σας είπα και επαναλύπη, εν το 14 ας πούμε, κάνει το πρώτο ρετιμέι που είναι αυτή η ρόδα ποτηλά. Όπως λέει ο Στάνφορτς, ένα πολύ ωραίο, έχει φτιάξει μια πολύ ωραία σελίδα αυτός ο Άνγρου Στάνφορτ, ε, θα σας την προτείνω και μετά να μπείτε να δείτε γιατί έχει πολύ ωραία διαδραστικά και κάτι γκυφάκια και κάτι βιντεάκια πάρα πολύ καλά, Ή, λέγεται Understanding Duchamp, μία φράση Understanding Duchamp, ε, έχει κάνει φοβερή δουλειά αυτός. Μεταξύ Άνων λέει εκεί, the ready-made, the experiments, the provocation. Τα ready-made του Duchamp είναι ουσιαστικά πειράματα στην πρόκληση είναι τα αποτελέσματα, τα προϊόντα μίας συνειδητή προσπάθειας να ε, διαρρίξω όλους τους κανόνες της καλλιτεχνικής παραγωγής με στόχο να δημιουργήσω ένα νέο είδος τέχνης. Ένα είδος το οποίο θα απασχολεί το μυαλό και λιγότερο το μάτι με τέτοιους τρόπους όπου θα προκαλούν τον παρατηρητή να συμμετέχει και να σκέφτεται. Οπότε βλέπετε ότι παραμερίζει το αισθητικό για να εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία τη τέχνης το ενοιολογικό. Το, το στοχασμό πάνω στο έργο τέχνη. Οπότε αυτά που με τα περνάω λίγο γρήγορα για το μη λειτουργικό το ένα και μη λειτουργικό το άλλο. Τώρα τα συνδέουμε και με το πόλεμο και με όλο αυτό που λέγαμε περί αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητα. Ο ίδιο γράφει σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει και ωραία βιβλία, The Creative Act, η Δημιουργική Πράξη. Ε, στο σύνολό της η δημιουργική πράξη δεν επιτυχάνεται μόνο από τον καλλιτέχνη. Ο θεατής φέρνει, brings the quota, φέρνει το έργο σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, αποκωδικοποιώντας και ερμηνεύοντας τις εσωτερικές ποιότητες και χαρακτήρες, και προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική του συνεισφορά στη δημιουργική πράξη. Έχει μια θεωρία δηλαδή ότι ο θεατής συμμετέχει στο έργο ταυτόχρονα με τον δημιουργό. Αυτά που θα, μιλ, θα πει ο Ρολάν Μπάρ πολύ αργότερα με το θάνατο του συγγραφέα και με, εξίδε, με τη συμειολογία με το θάνατο του συγγραφέα προϋπάρχουν ε, στη θεωρία του Duchenne στον τρόπο με τον οποίο συγκροτεί αυτά. Το δε αυτό από την ίδια την ιστορία που την ξαναπεί και παλιότερα ε, θέτει τα κριτήρια. Το θυμά, θυμάστε την ιστορία. Λοιπόν, γίνεται ένα, Η Αμερική είναι μια επαρχία καλλιτεχνικά. Mm. Δεν έχει εκθέσει τίποτα, δεν έχει καλλιτεχνική παραγωγή. Μια επαρχία είναι. Οπότε αποφασίζουν από τη στιγμή που έχουν μια οικονομική επιφάνεια να αρχίσουν για αυτήν να διοργανώνουν εκθέσει. Και οργανώνουν μια μεγάλη έκθεση πολυσυλλεκτική. Και σκέφτονται, επειδή θέλουμε να δούμε όλε τι τάσει. Δεν θα βάλουμε κριτική επιτροπή. Όποιο πληρώσει το παράδοσο συμμετέχει θα συμμετέχει. Για να συμμετέχουν όλοι. Για να δείξουμε ότι είμαστε και δημοκρατικοί και ανοιχτοί στι νέε τάσει. Για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και εμεί τη δική μα καλλιτεχνική σκηνή. Ότι Ντισάν είναι στην Οργανωτική Επιτροπή. Και το, τι κάνει τώρα ο Πάει και αγοράζει αυτό το ουριτήριο, το υπογράφει μου, το βάζει σε ένα κουτί, βάζει το παράδοσο μέσα και το στέλνει ταχυδρομικό στην. Οργανωτική Επιτροπή. Φανταστείτε την έκρηξη του υπαλλήλου, <Κι> ο οποίο ανοίγει κάθε μέρα διάφορα κουτιά και βάζει τοπία, πορτρέτα, λιπτά. Ανοίγει αυτό το κουτί και βλέπει το ουρτήριο. Ε, επειδή στο ελληνικό του σύμπαν δεν ανοίγει αυτό το ουρτήριο, θεωρεί έχει κάνει λάθος. Φωνάζει τον προστάμενο για να μην κάνει καμιά αυτή Κύριε Τάδε <σχεδάκι> μου, ε, ήρθανε σήμερα 8 έρευνα και ήρθα και αυτό κατά Τι είναι αυτό για αυτός? Τι καταλάβουν, δεν εδώ μέσα το παράδειγμα. Δεν είναι κατά λάθο. Αλλά, και που έχει το παράδειγμα, δεν... έχουν κάνει λάθο και τους έπρεπε το παράδειγμα. <σχεδάκι> δεν αγγίχτηκε στο εγγραφικό σύμπαν αυτό, αυτό το πράγμα που έμενε ποτέ. Δεν εκτίθεται. Δεν το βάζουν, εννοείται. Ε. Την άλλη μέρα όμως, α που το έχεις λίγει, έχει δύο λίγο επιφάξη, έτσι. Γράφει, μπορείτε τα κονέκη, το καλλιτεχνικά για εκείνη διανοούμενος, γράφει ένα φοβερό άρθρο στις εφημερίδες, όπου λέει «ανωνύμος» και λέει «Μας είχαν πει ότι η κριτική Επιτροπή δεν θα λογοκρίνει τα έργα. Ο κύριος μου, όμως, έξηλε το έργο του και το λογοκρίνα και δεν το συμπεριέλαβα στην έκθεση». Οπότε ξαμποτάρει αυτό το σύστημα έτσι από μέσα. Επειδή η αφημερίδα είναι μεγάλης πληροφορίας, το έργο και λένε γιατί λόγο αποκρίναν τελικά τα έργα. Ψέρματα μας λέγανε. Και τελικά το έργο του καρκιάνε κτλ. Και, και α, βάζει τη φωτογραφία του έργου. Συμφωτογραφία. Αυτού του έργου. <laughs> βάζει τη φωτογραφία. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση. Οι μισοί λένε ότι καλά κάνανε και το απορρίψανε, διότι τι έργο τέχνησε το ουρυτήριο. Οι άλλοι μισοί αρχίσαν να λένε και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που κάναμε και εμείς στην αρχή, την συζήτηση για τα κριτήρια που κάνουν ένα έργο τέχνης να είναι ένα έργο τέχνης. Και στη συνέχεια έθεσε και αυτό το Institutional Theory, ότι από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης το επέλεξε, είναι και αυτό μια καλλιτεχνική πράξη. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, γιατί υπήρχε η έννοια της κοινωνακτικής κατασκευής, mm. όχι της επιλογής. Οπότε λέει από τη στιγμή που επιλέγει κάτι, η βούληση και η θέληση και το choice, η επιλογή ενός καλλιτέχνη είναι πολλές, πολλές πιο σημαντικό. Γιατί να ξέρετε, κύριοι μου, είπε, ότι ξέρετε πώς οι καλλιτέχνες από αυτά τα έργα μου πάτε και τα θαυμάζετε τώρα στο μουσείο έχει ο η υπεύθυνος του εργαστηρίου, δώσει τις οδηγίες και τα κάνουν οι εργάτες. Ξέρετε, γιατί ο Άι Βουέι νομήσετε ότι τα κάνει ο ίδιος, τα έργα του. Ο ίδιος έχει την ιδέα, είναι ένας άλλος δυσό. Οπότε, ότι η για πρώτη φορά ότι η σύλληψη της ιδέας είναι πιο σημαντική από το εκτελεστικό κομμάτι ενός R. Αυτά όλα με αφορμή, ε, εδώ, αυτή η ιδέα που σας έλεγα πριν για την reproduction, καλά να πάθει. έλα, η reproduction, βάζει και το κάτω, το λογοπέ, ήθελα να το θα παίρνει βάζει και το λογοπέ με τα γράμματα ελ ε οποτε αν το διαβάσετε αυτό γρήγορα στα γαλλικά, κάνει ένα λογοπαίγνιο, ένα παν, μια φράση, ελε-σ-ο-του-κ, so που σημαίνει που σημαινει τα θελει ο κολλο τη. Ελε-σ-ο-του-κ. ο γιατί κάποιο μπορεί να πει, αυτό τι είναι που γράφει κάτω. Αυτό, αν διαβαστεί γρήγορα, γιατί αυτό ήταν και χτιμωρίστα, και όπω το πει και κάνει συνέχεια με τους του φίλου του παν. Έτσι, λογοπαίγνια, και αυτό είναι ένα λογοπαίγνιο που λέει τα θέλει ο κόλλο τη τη φθηνή αναπαραγωγή που μου θέλει να βουλήσει μούργια πρωτότυπο και να δημιουργήσει στου θεατές της αισθήματα δέου και σεβασμού. Οπότε κάνει ένα τέτοιο παιγνίδι επιτιθέμενο στην ερωπροδουξιόν, uh, μετά κάνει αυτή τη φοβερή σειρά με το ανέμειξ σίνεμα, που το χρημάρει, αν προλάβουμε στο θα σας το δείξω, και ε, το 2015 αρχίζει την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι. Το πολύ ενδιαφέρον έργο με το μεγάλο γυαλί. Η μύφη ξεγυμνώνεται από τους μυστήρε της εξίσου. Εδώ. Είναι ένα έργο πάρα πολύ περίεργο, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον για το οποίο έχουν γίνει, ε, αν το κουκλάρετε, θα, στο YouTube. Θα σα βγάλει καμιά δεκαριά πάρα πολύ ωραίε αναφορέ. Έχω εγώ τρία-τέσσερα να σα δείξω σύγχρονα. Έχει γίνει χορογραφίε στη Γαλλία, έχει παρουσιαστεί. Το... Έχει πάρα πολύ ωραίε αναφορέ. Είναι δηλαδή από τα έργα που έχουν πυροδοτήσει μια τέτοια καλλιτεχνική παραγωγή στη συνέχεια, απίστευτη. Κάποιο μπορεί να πει, και τι είναι τώρα αυτό το έργο δηλαδή. Αυτά τα 2,76 επί 1,76 τι είναι. Έχει δουλέψει και παλιότερα τέτοια έργα όπω είναι τα Malik. Αυτά είναι τα μάλικ ή τους τρυπτήρες του, του κακάου. Αυτό είναι τρίφτης του καφέ που τρίβει τους σπόρους. Οπότε έχει δουλέψει και σε άλλες περιπτώσεις. Ε, Επηρεάσανται πάρα πολύ από τον Ρεϊμό Ρουσέλ, ένα λογοτέχνη, ο οποίος στην ίδια περίοδο έκανε το εξής σκουφό, Ήθελε να γράψει ένα πείμα και επέλεγε την πρώτη λέξη του πείματος και την τελευταία λέξη του πείματος. Και μετά προσπαθούσε να βρει το ενδιάμεσο. Λειτουργώντα εντελώ αντίθετα από τον τρόπο που λειτουργεί ένα ένας καλλιτέχνης βήμα-βήμα χτίζοντας την εξέλιξη από το προηγούμενο στο επόμενο. Αυτός έπαινε τις δύο άκρες και προσπαθούσε να βρει με ποιες διαδρομές μπορεί να συνδεθούν αυτές οι δύο άκρες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία ο Ραϊμό Ρουσέλ και επηρεάστηκε αυτός από αυτόν με την έννοια του παραλόγου και των διαδρομών και των δικτύων. Το έργο είναι γυαλί με διάφορα άλλα υλικά, κυρίως μεταλλικά, αλλά έχει βάλει και λάδι, έχει βάλει και ξύλο, έχει βάλει και μέταλλο. Εννοείται ότι είναι ημιτελές, δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει, αλλά επειδή έχει δημοσιεύσει ο Μαρσέντη Σόμπερ αργότερα Όλα τα σχέδια και όλο το σκεπτικό έχουμε το υλικό για τι προθέσει που θα το έκανα είναι ένα έργο ολοκληρωμένο. Αυτά είναι η σχέδια του Τισάου δηλαδή. Και βλέπουμε αναλυτικά να μα λέει, α πούμε στου να μα δίνει αναλυτικά και του εννιά μνηστήρε. Ο πρώτο μνηστήρα είναι ιερέα. Ο δεύτερο μνηστήρα είναι deliberate. Ο άλλο είναι του πυροβολικού. Ο άλλο είναι αστυνομικό. Ο άλλος είναι υπηρέτης, ο άλλος είναι που κατοδηγεί τα τρένα στου σταθμού. Τι κοινότητα όλοι αυτή, ότι φοράνε στολές όλοι, ότι ανήκουν σε ένα σύστημα που η προσωπική του ζωή καθορίζεται από τη στολή. Όλοι δηλαδή οι εννέα μνηστήρες είναι εννέα άνδρες οι οποίοι όλοι φορούν στολή. Η στολή τους κάνει να συμπεριφέρονται με κάποιο τρόπο, άρα υποτάσσουν την ανεξέλεγκτη ατομική τους διάθεση σε αυτό που τους επιβάλλει η στολή. Ε, θέλω σας πω, μας θα δίνει όλα αυτά πολύ αναλυτικά το κάθε τι, κάθε λεπτομέρεια, τι είναι ε, στο site του όμω που θα χρησιμοποιήσω στη συνέχεια για λόγους ε, έτσι, ε, καλύτερης ανάγνωσης ε, μέσω του οποίου θα σκύψουμε και εμείς να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά σαν την κοπέλα εδώ και ακόμα πιο προσεκτικά και θα χρησιμοποιήσουμε ίσως αυτό το site του για να μας βοηθήσει ε, σε γενικές γραμμές το μεγάλο γυαλί είναι φτιαγμένο από δύο τεράστια πανό που έχουν τοποθετηθεί σε ένα μεταλλικό πλαίσιο πάνω στα γυαλιά, ο Duchamp τοποθέτησε και συναρμολόγησε διάφορες εικόνες από καθημερινά αντικείμενα μέσα από μία πληθώρα διαφορετικών μέσων. Έχει σύρμα, έχει χρώμα, έχει βαφή, καθρέφτη, σκόνη, μέταλλο, λάδι κτλ. Το δούλεψε περίπου για 8 χρόνια, κάποια στιγμή αυτό πήγαινε να εκτεθεί Έσπασε, ράζισε το γυαλί στην πορεία, θεώρησε ότι τώρα ολοκληρώθηκε και το σταμάτησε εκεί. Γιατί ήθελε να έχει την έννοια του ημιτελούς και την έννοια του τυχαίου. Και την έννοια του ανεκπλήρωτου επίσης. Το μεγάλο γυαλί... Ε, έτσι, έχει τη φήμη του δυσνόητου έργου τέχνης, αλλά δεν είναι και τόσο δυσνόητο γιατί ο Duchamp με τη χημοριστική διάθεση που τον χαρακτήριζε δίνει σε αυτό το έργο μία ψευδοεπιστημονική και κοροϊδευτικά αναλυτική αναφορά και προσέγγιση και απεικονίζει ουσιαστικά, οφείλουμε να ξέρουμε, αφηρημένε δυνάμει. Δεν απεικονίζει συγκεκριμένα υλικά σώματα και αντικείμενα που τα βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά απεικονίζει αφηρημένες δυνάμεις. Και δευτερευόντως απεικονίζει μια ακολουθία διαδραστικών γεγονότων. Δεν είναι ένα στατικό ταμπλό. Οπότε εκεί κάτι γίνεται. Το μεγάλο γυαλί είναι ουσιαστικά η οπτικοποίηση των αόρατων δυνάμεων που διαμορφώνουν την ανθρώπινη ερωτική δραστηριότητα. Είναι η επικράτεια του εγώ, είναι η επιθυμία και διάφορα άλλα μυστήρια πράγματα που σχετίζονται με την ερωτική επιθυμία και τον έρωτα. Το μεγάλο γυαλί είναι ένα οπτικό διάγραμμα από διαδραστικές κινήσεις ανάμεσα σε αόρατες αφηρημένες δυνάμεις που εκπροσωπούνται και συμβολίζονται από αυτά τα αντικείμενα. Ε, και λειτουργεί ακριβώ με αυτόν τον τρόπο. Πώς το πάνω κομμάτι που είναι η επικράτεια της νύφης, της γυναίκας, mm -hmm. και το κάτω κομμάτι που είναι η επικράτεια του άντρα, αρχίζουν και συσχετίζονται με έναν τρόπο. Για να το δούμε αυτόν τον τρόπο, πώς λειτουργεί. Το site του Στάφορντ είναι αυτό, Understanding Duchamp. Είναι πάρα πολύ καλό, mm -hmm. αν σας αρέσει ο Duchamp, ε, γιατί είναι πολύ ακαδημαϊκά άρτιο και με πάρα πολύ ωραίε αναφορές, γιατί αυτός είναι και designer χρησιμοποιούμε μία χρωματική παλέτα για να γίνει πιο αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο χωρίζονται. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό απεικονίζει τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις αφηρημένες δυνάμεις. Γι' αυτό και ότι σαν το ονομάζει a delay in class. Σαν να ακυρώνει, να κάνει σαν το χρόνο. Να αφήνει το χρόνο να αιωρείται για να συμβεί κάτι. Οπότε έχω μία ακολουθία γεγονότων που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ανάμεσα στη φιλική επικράτεια και στην αρσενική επικράτεια. Ας την ονομάσουμε η ερωτική καταδίωξη έχει αρχή μέση και τέλος σε αυτή τη διαδρομή αρχής μέση και τέλος επεμβαίνει πάρα πολύ η τύχη και η μοίρα Θα δούμε με ποιο τρόπο οπότε έχω αυτές τις δύο επικράτειες στο πάνω κομμάτι είναι η νύφη η νύφη ξεκυμνώνεται, δίνεται απλώνει αυτό το σύννεφο και μέσα εκεί, στο δέρμα της που γίνεται ένα σύννεφο, έχει και τις προθέσεις της. Έχει τρία δίχτυα μαύρα, σαν τρεις τρύπες, στο απλωμένο στοιχείο της πρόκλησή της και της κατευθύνει προ τα κάτω. Καθώς τι κατευθύνει προς τα κάτω, ε, η αίσθησή, η μυρωδιά της, τα «oders» που τα λέει ο βισόμπ βλέπετε ότι από πνέον, όπως όταν περνάει δίπλα σου, ένα όμορφο άνθρωπο, με ωραίο άρωμα και σε ένα σατόνι. Ε, είτε άντρα είτε γυναίκα. Εδώ λοιπόν έχω τις τελίτσε, δεν φαίνονται τώρα καλά, τι τελίτσε αυτέ που είναι το «odor». Το «odor», το άρωμά τη, εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα, κατεβαίνει προς τα κάτω. Κατεβαίνει προς τα κάτω, πέφτει στους εννέα μνηστήρες που είναι «malix», που ειναι mail male-fun, είναι κάνει πεκλίδι με το mail αρσενικό, και με το fun, φαλικό, είναι σαν μανταλάκια δηλαδή, σαν φαλικά, μηχανικά μανταλάκια, και είναι ε, τα mom-mallets, month τα καλούχια από μάλι αρσενικούς, φαλούς ή κάτι τέτοιο. Έρχονται λοιπόν και αναστατώνουν τους νηστήρους, όπως όταν σε παραδοσιακή σκοινωνίες, μια ωραία γυναίκα, έτσι και σησιακή, περνάει σε ένα αντρικό χώρο. Έτσι. Είχε κάποιος εξειδάξει έναν τραγούδι που λέει στο εστιατόριο που τρών τα συνεργεία αρχίζει yeah, exactly. και έχει αυτό την παρουσία μιας γυναίκας στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία mm -hmm. και φτιάχνει μια πολύ ωραία εικόνα με τους στίχους του Ρασούλη αν ε, είναι του Ρασούλη και όχι του τέλος πάντων ε, Εδώ λοιπόν έρχεται και τους αναστατώνει καθώς τους αναστατώνει γιατί η ενέργειά της και της πέφτουνε μέσα αυτοί βρίσκονται σε ευρήγορση να το πούμε κομψά mm -hmm. έτσι ε, και αρχίζουν και κινούνται, κινείται αυτή η μηχανή, δηλαδή αναστατώνονται και κινούνται σε εγρήγορση, έτσι ερωτική καθώς κινούνται παράγουν κι αυτή μια ενέργεια αυτή η ενέργεια καθώς κινείται, ε, θέτει σε κίνηση περνάει μέσα από τα τριχοειδή γτ. αυτά τα να είναι τριχοειδή γτ. περνάει μέσα από τη τριχοειδή γτ. και ταυτόχρονα θέτει σε κίνηση και το νερόμυλο ο νερόμυλ Κινείται, έχω δηλαδή τη μετατροπή της ενέργειας σε άλλη ενέργεια. Μόνο που εδώ δεν είναι ενέργεια η δάτινη του ανέμου. γιατί δηλαδή, τι χρησιμοποιεί επιστημονικά δεδομένα, ο νερόμυλος, ο ανεμόμενος, το ένα το άλλο, πως παίρνουν τη φυσική ενέργεια και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική ή κάτι άλλο, η μηχανική. Και λέει και η ανθρώπινη ενέργεια εδώ σε κάτι μετατρέπεται. Ο νερόμυλος γυρίζει μέσα στο κουτί του, εδώ, τα τριχοειδή αγκύα συσσωρεύουν αυτή την ενέργεια η οποία ενέργεια, στη συνέχεια, περνά και κατευθύνεται στους κόνους. Οι κόνοι κρέμονται από δύο ψαλίδια. Τα ψαλίδια, όπως τα μηχανήματα, κινούνται δεξιά και αριστερά τυχαία με έναν τρόπο. Η ενέργεια και ταυτόχρονα κινείται και το coffee grinder, ο, ο, ο, ο, αυτό που αλέγεται το καφέ. Κινείται αυτό που αλέγεται το καφέ, κινείται τα ψαλίδια πάνω και κινείται η ενέργεια η οποία περνάει μέσα από τους κόνου, περνάει μέσα από τον πρώτο κόνο, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, ακολουθώσει αυτή τη διαδρομή και καταλήγει σε μια σπήρα. Καθώς τελειώνει με τον κόνο και καταλήγει στη σπήρα, ου, αυτή η ενέργεια, εδώ, περνάει, στροβιλίζεται, εντωμιτάξει είναι σαν σεξουαλική πράξη με κλιμάτωση όλων. Δηλαδή, είναι, αν το καλοσκεφτείτε, είναι πώς αρχίζει η έλξη οπτικά, βλέπεις, κάποιον, μυρίζει σου τρίβεται, ε, ε, ε, ε, ε, ε, όλο αυτό ακολουθεί μια περίεργη κλιμάκωση που ακολουθεί διάφορα προβλέψιμα και μη προβλέψιμα σημεία κορυφώνεται από κορυφώνεται, κορυφώνεται από κορυφώνεται, στις καταλήγει εδώ εδώ και μετά από τη πύρα παίρνει μια δύναμη και κάνει έναν πίδακα που εκτοξεύεται προς τα πάνω Περνάει μέσα από τους ιδιωνοβλέπτες και μέσα από τα μάνταλα, από εκείνο τα μοβ, περνάει μέσα από εκεί, εδώ, και φέρει προς τα πάνω, φέρει προς τα πάνω ο πίδακας και τα εννέα σημάδια πάνω στο γυαλί είναι το αποτέλεσμα και οι κορυφώσει. Μόνο που ε, ελάχιστες από αυτές και σχεδόν καμία στο συγκεκριμένο δεν πετυχαίνουν το στόχο τους να Πέσουνε μέσα στα τρία μαύρα σημεία της γυναίκας. Και όλο... έχει μια απογοήτευση όλο αυτό. Έχει μια περιγραφή, αλλά ταυτόχρονα και μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση. Είναι ο σύγχρονος άνθρωπος που πολλές φορές υποκρίνεται την οργασμική του ολοκλήρωση, ενώ δεν την έχει καταφέρει. Ο... Που μπορεί ακόμα και να εξφερματίζει κάποιο, αλλά που ο οργασμός να είναι κρυπής. Και στη γυναίκα αντίστοιχα. Οπότε έχω δύο επικράτη στην αρσενική και τη φιλική τη σύγχρονη σεξουαλικότητα που ενώ ακολουθούν κάποια βήματα δεν βρίσκουν πάντα την ολοκλήρωση που θα ήθελαν. Έχει κάτι το αρνητικό αυτό το interaction ανάμεσα στις δυνάμεις. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τη σεξουαλική πράξη όσο με την επιθυμία και την εκπλήρωση. Οπότε αυτό συμβαίνει στο γυαλί. Όπως σας είπα και πριν, ακολουθούνται όλες αυτές οι διαδρομές τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα επιμέρους στοιχεία. Υπάρχει δηλαδή ο νερόμυλος, υπάρχει ο, ο, ο μήλος που αλέγει τη σοκολάτα, υπάρχουν οι μάρτυρες, υπάρχουν τα μάνταλα, τα ψαλίδια. Τα ψαλίδια έχουν να κάνουν με το τυχαίο και ο τρόπος που λειτουργούν τα μάνταλα έχουν να κάνουν με ε, τη συγκέντρωση που έχω στην ερωτική διαδικασία που δεν διαθίζεται τόσο με το σώμα όσο με την μύνα της πνευματική όσμωσης του σώματος. Οπότε όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν ακολουθούνται σε μια διαδρομή έτσι πάρα πολύ αναλυτική το κάθε ένα από αυτά συμβολίζει κάτι. Ας πούμε το glider, εκείνο το κομμάτι πάνω, το κουτί αυτό που περιέχει το νερόμυλο εκπροσωπεί τις, ε, τις τυχές δυνάμεις της μοίρας και της τύχη, το απρόβλεπτο κατά κάποιο τρόπο. Ο μήλο που αλέφει τον καφέ συμβολίζει κατά κάποιο τρόπο τις δετερμινιστικές δυνάμεις πάλι της μοίρας και του αναπόφευκτου. Τα ψαλίδια συμβολίζουν αυτή τη σύνδεση μεταξύ τυχεότητα και προβλεψιμότητας. Οι μάρτυρε συμβολίζουν την οπτική γνώση γιατί βλέπουν και ξέρουν και τον τρόπο με τον οποίο τα προσλαμβάνω και όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί αυτή την αίσθηση του τρόπου με τον οποίο συμβαίνει αυτή η διαδραστική σχέση ανάμεσα στι δυνάμει. Στην γυναίκα. Είναι, είναι, ε, στι προθέσει του Disciples είναι και ο λόγο. Ο λόγο, δηλαδή από το. Ε, από το, την άβρα της γυναίκας, το άλλο που το λέει εδώ, σαν να λέει το φωτοστέφανο, την άβρα στο πουμουσκάλτια της γυναίκας, εφεύγουν και λέξεις. Οι οποίες λέξεις όμως δεν είναι λέξεις κατανοητές, στις σημειώσεις του Βουσόμ ήταν λέξεις άγνωστες. Αυτό θέλει να πει ότι πολλές φορές στην ερωτική διέγγελση και την ερωτική δεν είναι... Η λέξη καθ' αυτήν ω αναγνωρίσιμη, ω άλλα είναι ο τόνο και ο τρόπο που εκφέρεται. Μπορεί να είναι μια σαφή λέξη, αλλά να την πει με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι ερωτικό ο τρόπο εκφορά και να δημιουργεί τον άλλον. Δεν σα έχει πει και όταν είστε στο Νεπέμπλε, δηλαδή κάτι σα το άλλο άτομο, και ξαφνικά να κρέμει σαν παιχνίδι και να λιώνετε ενώ λέει οι μπουρδες. μόνο και μόνο επειδή εκείνη την ώρα δημιουργείται αυτή η αίσθηση του ήχου. Το, του σώματος που επιθυμείτε. Αυτό μου λέει ο Τουσόμπ τον τρόπο του και στις σημειώσεις του βγάζει διάφορες τέτοιε λέξεις που είναι λίγο σαν αρμένικα, σαν τη γραφή του καζακστάν, ε, όπου δεν είναι κατανοητές ε, αυτά τα μηνύματα που στέλνει ταυτόχρονα διότι εμπλέκονται με όλα τα υπόλοιπα. Πάντως αυτά είναι στι ε, σημειώσει του Τουσόμπ οπότε έρχεται όλη αυτή η ενέργεια με την μύφη, κατεβαίνει προς τα κάτω με τα μηνύματα και συναντά αυτά τα Vapors οι Odders of the Bride συναντούν ξανά τους μυστήρε. Οι μυστήρε ονομάζονται Μάλικς. αυτό. του Ζογκλέρ. Το ότι αυτό το πράγμα ε, μπορεί μέσα από τη λεγόμενη βαλίδα του Ζογκλέρ, δηλαδή το, την τυχαία συγκέντρωση εκείνη τη στιγμής και τη σχέση, ε, δεν σας έχει συγκλεί ποτέ στην ιεροντική πράξη να σας βασανίζει κάτι το μυαλό και ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα να καταρρεύσει λόγω της νοητικής παρεμβολή στην σωματική διαδρομή. Μου λέει λοιπόν ότι έχω το boxing match, ή το jobless gravity, το boxing match έχει να κάνει με τη έννοια της εμονικής ενίσχυση. Και αυτό σα έχει δει, φαντάζομαι. Δηλαδή στην ερωτική πράξη να επιδίδεστε, ενήλονται, σε λεκτικές ιδεότητες οι οποίες δεν αρμόζουν σε μάσα και οι οποίες όμως επιτείνουν την ένταση της σωματικής επαφής. Αυτό είναι ένα boxing match εδώ. Ταυτόχρονα υπάρχει το jobless gravity, η έννοια της βαρύτητας, ε, Μια στάση συγκεκριμένη της ερωτικής πράξης μπορεί να ακυρώσει όλη τη διαδρομή όπως προχωρούσε. Δηλαδή μου μιλάει και μου περιγράφει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση ερωτικών επιθυμιών αλλά μου το λέει με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό και συμβολικό και καθώς συμβαίνουν αυτά τα εμπόδια αν συμβαίνουν όλο αυτό οδηγείται σε μια ανάσχεση και όχι σε μια εκπλήρωση κάθεται δηλαδή αυτό το έργο και μου περιγράφει με ένα πάρα πολύ αναλυτικό τρόπο πως συμβαίνουν όλα αυτά αλλά σε δύο μοναχικές επικράτειες είναι μοναχικέ οι αυτέ. ο καθένας είναι σαν να τη δική του επικράτεια είναι λίγο ο σύγχρονος ερωτισμός που δεν έχει την απόλυτη τάση με τον άλλον, που, που λειτουργεί συνηθέστερα μέσα από την υποκειμενική ανάγκη του καθενός να καλύψει τις δικές του ανάγκες, να ολοκληρώσει τις δικές του επιθυμίες και ενίοτε χρησιμοποιεί τον άλλον ως αυτό, μη απόλυτα ταυτισόμενος με τις επιθυμίες του άλλου, ένα σύνηθες φαινόμενο στο σύγχρονο ερωτισμό, οπότε διαπραγματεύεται... Πολύ έντονα και αυτό το στοιχείο της μη εκπλήρωσης και του τρόπου που αυτές οι επιθυμίες μένουν ανολοκλήρωτες. Το σπάσιμο που υπέστη το γυαλί με τη μεταφορά του έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη διαδρομή ε, των ενεργειών έτσι όπως τις μέχρι τώρα. Άρα του άρεσε το σπάσιμο και θεώρησε ότι η τύχη έγραψε τι διαδρομές αυτές τη ενέργεια πάνω εκεί και λειτουργήσε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το μεγάλο γυαλί και επειδή έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε τη μηχανή σα σας παραπέμπω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Αντρέα, του Ιωαννίδη, που είχε δει μια έκθεση τότε στο, στο Παρίσι. <ΣΣΣ> είχαμε, είχαμε κουβεντιάσει τότε, το 1976 ήταν μια έκθεση, και είχε δει αυτή την έκθεση τη μηχανή Εργένης, και τον είχε εντυπωσιάσει ο τρόπος που την είχε στήσει ουσιαστικά ε, ο Καλλιούς, οπότε ε, υπάρχει αυτό το άρθρο που μιλάει για τον ερωτισμό. Η μηχανή Εργένης, ένα σύμβολο του μοντέρνου ερωτισμού. Αυτό δηλαδή. Αν γράφουμε μια νέα ιστορία της σεξουαλικότητας για το 19ο και το 20 ο ειναι σιγουρο η μηχανη θα έπαιζε αιώνας, 10 ο 19 ος αιώνα θεωρειται η η περίοδο του θριάνγκου, τη μηχανή και του ορθολογισμού, όπω τον ξεκίνησε σε δειλά βήματα η αρχαία Ελλάδα και τον καλλιέργησε ο γαλλικό διαφωτισμό. Το σπάσιμο των παραδοσιακών κοινωνικο-οικονομικών δομών έχει επιπτώσει και στο ψυχολογικό επίπεδο. Η έννοια του συνόλου και τη κοινωνία, όπω θα δίνει ο προβιομηχανικό άνθρωπο, παρακορύνει τη θέση της στο άτομο, κύριο του εαυτού του. Αυτά που λέγαμε στον εξπρεσινισμό δηλαδή. Όλε οι μέχρι τώρα σχέσει που καλλιεργούσε ο άνθρωπο. Τόσο μεταξύ των συνανθρώπων, όσο και με τη φύση ή τον Θεό, επανεξετάζονται και αναθεωρούνται υπό το φως του ορθού λόγου. Είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος ασκεί κριτική του συστήματο που τον περικλεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Πρόκειται λοιπόν για τον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητα σαν επίπεδο επικοινωνία που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η έκθεση που έγινε στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού το 1976 χρησιμοποιούσε εκτό από το γυαλί και μία σειρά από άλλα έργα που αναφέρονταν στον σύγχρονο ερωτισμό που περιστρέφεται γύρω από την κάλυψη αναγκών του ανθρώπου. Είχε και αυτό το έργο, εδώ του Μίλερ του 57, που λέγοταν σε τανταϊστικό ύφος «Η χείρα του ποδηλάτη». Έτσι, οπότε είναι ακριβώς ότι ο ποδηλάτης, επειδή ποδηλασία έχει συνδεθεί με την έννοια του αυτοερωτισμού, ότι η κίνηση που κάνω οδηγεί εμένα κάπου πιο μακριά, οπότε λειτουργεί μέσα από αυτό το κλειστό κύκλωμα. Το κύριο μέρος της έκθεσης αυτής περιλάμβανε αυτό που λένε τις μηχανές ευγέννητες. Τόσο στον οικαστικό χώρο όπως το Μεγάλο Γυαλί, η που ξεκινώντα από τους, εργ... τους μνηστήρες της, όσο και στο λογοτεχνικό. Είχε το υπερασενικό του Αλφρέντ Ζαρή, είχε το Λόκου Σόλους του Ρεμόρου Σελ και είχε και την απικία εξυλασμού του Κάφκα. Και τα τέσσερα αυτά έργα, τα βιβλία, περιστρέφονται γύρω από αυτήν την έννοια της μηχανής ευγέννης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει γραφική απεικόνιση καταστάσεων που αφηγείται ο συγγραφέα, τον οποίο η δομή αντιστοιχεί σε αυτή τη μηχανή εργένη. Και είχε και πάρα πολλά έργα τέχνη, του Μαξέρ, του Πικαμπιά, πολλών δανταϊστών, αλλά και άλλων. Α δούμε όμω αυτή τη μηχανή εργένη, όπω εμφανίζεται στον οικαστικό χώρο από τον Τισάμ. Έχουμε δύο σύνολα. Στο πάνω το θηλυκό στοιχείο με τη μύθη και στο κάτω το αρσενικό με τα αντίστοιχα μηχανικά στοιχεία. Έχουμε δηλαδή δύο στοιχεία, το σεξουαλικό και το μηχανικό. Οι δύο χώροι, ο πάνω και ο κάτω, εκτός από τις αντιστοιχίες, είναι και λειτουργικά δεμένοι, εξασχώντας ο ένας τον άλλον μια μηχανική επιρροή. Το πάνω μέρος αποτελείται από το κιματοειδές οριζόντιο σχήμα που είπαμε, που το αποκαλεί σε μερικές αναφορές του γαλαξία, με χρώμα σάρκας και απεικονίσει το δέρμα τη νύχης. Η γωνιώδης κάθετη αριστερά, τοποθετημένη μορφή είναι. Η αρματοσιά, ο σκελετό τη μύθη. Δηλαδή αυτό που αναφέρεται σαν γύμνομα και παραπέμπει συλλημικά σε έρωτα, μετατρέπεται πάνω στο έργο σε θάνατο, έχοντα έτσι τον πλήρη ορισμό τη μηχανή Εργέννη. Τα μηχανικά μέρη που αντιστοιχούν στο θηλυκό στοιχείο είναι τρει φρακτήρε ρεύματο αέρα, που τα είδαμε σαν τρύπε εμεί, πάνω στο δέρμα τη μύθη και η σπασμωδική κίνηση του σκελετού. Κάτι ανάλογο με την κίνηση που κάνει αντίθεση των ρολογιών στου σταθμού. Στο κάτω μέρο είναι οι η εργένικη συσκευή, σε δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται οι λεγόμενες μήτρες του έρωτα, τα Malik Moults, Matrice de στα λέει, ή νεκροταθείο, νεκροταθείο στολών και λιβραίων. Αυτές οι μορφές αναπαραστούν πρόσωπα που έχουν σχέση με στολή, η στρατηδική προσωπα που εχουν σχεση με στολη στρατιωτική, στρατηδικη ειναι ο χωροφύλακα, όπως σα είπα, είναι ο Ιππέας, είναι το οργανό της τάξης, είναι ο Σταθμάρχης, ο Διανομέας, κτλ. Το κοινό σημείο με τη μορφή του πάνω μέρου είναι ότι εδώ τα πρόσωπα υποδηλώνονται από τι στολέ του, δηλαδή από τα εξωτερικά του περιβλήματα. Η έννοια του θανάτου γίνεται και εδώ έντονη με την ονομασία νεκροταφείου στολών, όπου εκτό από την ευρύτερη έννοια του θανάτου παραπέμπει σε αυτή τη εξουσία, λόγω τη στολή. του κοινωνικό σύμφωνο τη εξουσία είναι η στολή. Πού συνδέονται όμω λειτουργικά τα δύο μέρη. Όταν ο σκελετό κινείται, μεταδίδει στον στο νερόμιλο με τη σειρά του το καρότσι το οποίο ενεργοποιεί τα ψαλίδια που διασταυρώνονται πάνω από το θυματιστή σοκολάτα, ενώ οι φωτεινοί κύκλοι αναπαριστούν του οπτικού μάρτυρε που λέγαμε. Ότι Ντισόμπο, όταν έφερε με το μεγάλο γυαλί, είχε πλήρη συνείδηση του ερωτικού περιεχομένου που στρέφεται κατά τη ηθική τη μηχανή τη υποταγή του ανθρώπου σε αυτήν και των ανθρώπινων αξιών σε μηχανικέ. Μέσα από αυτή την προβληματική μετατρέπεται και ο έρωτα σε θάνατο. Η μηχανοποίηση γίνεται σύμβολο τη μοναξιά του ανθρώπου στη βιομηχανική κοινωνία, μοναξιά που προέρχεται από την αδυναμία επικοινωνία, και κατά στο θάνατο του έρωτα. Αυτή την αδυναμία τονίζει ότι Τισάνου, του οπτικού μάρτυρες, αντιπροσώπους του συμπλέγματος του Ιδωνοβλεψία, η οποία από τον άλλο τρόπο έκφρασε αναζήτηση συμμετοχή χωρί διέξοδο και τι αδυναμίες να αποκτήσουν για να δεχτούν αληθινή συμμετοχή. Οπότε ο Ανδρεάς εδώ τον τοποθετεί μέσα από μια αρκετά αρνητική, πεσιμιστική συνειδητοποίηση ότι ο σύγχρονο ερωτισμός δουλεύει σχεδόν μέσα από μηχανικού τρόπου, από τρόπους όπου προσπαθεί να βρει υποκατάστατα και οδηγείται πάρα πολύ συχνά σε μία εκπλήρωση και σε έναν εγκλεισμό ενό σύγχρονου ναρκισισμού. Γι' αυτό και πιθανόν και οι άνθρωποι πια αλλάζουν πολύ εύκολότερα συντρόφους διότι προσπαθούν να βρουν αυτό που προσωπικά θα τους ικανοποιήσει περισσότερο. Οπότε εισάγει όμως ταυτόχρονα και το Οπτιμιστικό στοιχείο, το θετικό, το ότι ο σύγχρονο άνθρωπο έχει τη δύναμη να αυτοπροσδιορίζει τι δυνατότητέ του, τι επιθυμίε του και να ψάχνει για πάντα να τι βρει. Δεν τι βρίσκει πάντα, αλλά βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση. Οπότε έχει κάτι θετικό και κάτι αρνητικό. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Μισελ Φουκώ για τον σύγχρονο αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου. Και τελειώνει ωραία με τη, τη Σαφώ, αυτό το άρθρο μεγάλο. Πληθώρα λοιπόν συμβόλων που εκφράζουν τον επαναστατημένο άνθρωπο των αρχών του αιώνα μας. Η εποχή αυτή όμως μπορεί να πέρασε. Το πρόβλημα της ενοχοποιημένης σεξουαλικότητας παραμένει. Πρόκειται για πρόβλημα ποιοτικό, όχι ποσοτικό. Είναι το δικαίωμα του καθενός στην επιθυμία του. Τι άλλο να σημαίνει αυτό εκτός από την αναγνώριση και αποδοχή, όχι ανοχή, αποδοχή του άλλου μέσα στην ιδιαιτερότητα του. Η Σαφώ έφυγε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, θέμα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στι έντονα ανταγωνιστικέ μα κοινωνίε, μέσα σε τρει στίχου. Έλεγε η Σαφώ: Άλλοι αγαπούν το υπηκό, το πεζικό ή τα πλοία. Εγώ νομίζω πω εδώ, σε αυτή τη γη τη μαύρη, εκείνο είναι ομορφότερο, ο μορφότερο, ό,τι ο καθένα. Οπότε, έχω αυτή την αναφορά στου πολύ ωραίου στίχου της Σαφώ για να μου δείξει ότι. Η έννοια της επιθυμίας στο σύγχρονο άνθρωπο δεν εκπληρώνεται. Σπανίως, συνήθω συναντά εμπόδια. Τα εμπόδια έχουν να κάνουν με τη μηχανική φύση όλων αυτών των λειτουργιών, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ θετικός ο τρόπος με τον οποίο επιδιώγεται αυτή η ολοκλήρωση της, του ατομικού ερωτισμού μέσα από την αναζήτηση του άλλου. Είναι ένα έργο δηλαδή πάρα πολύ σύνθετο, Πολύ ενδιαφέρον, όπου ε, αξίζει να τον διερευνήσεται ακόμα περισσότερο. Εδώ ο Dichon παίζει σκάκι με την Need Babbage, 63, με φόντο πάλι το μαύρο γυαλί. Και επειδή σας είπα ότι έπαιζε και σκάκι πάρα πολύ, έπαιζε και με το Marey σκάκι, στον χρόνο που μας μένει πτυπτρωθήκαμε πολύ στο Βησόμ γιατί ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο το έργο του. Να δούμε και μερικούς άλλους καλλιτέχνες. Ο Μαρέ, μια και είμαστε στη Νέα Υόρκη και παίζανε και μαζί σκάκι, έχει δουλέψει και πολύ ενδιαφέροντα ready-made. Κοιτάξτε τη ραχοκοκαλιά από τα καρφιά που σαν σκελετός ακυρώνει τη λειτουργία του σίδερου. Και είναι δώρο αυτό. Γκατό. Γκατό το λέει. Εδώ. Okay. Ναι, Οπότε, ε, ναι. Οπότε δώρο, το σίδερο που σε κάνει να είσαι ωραίος και καθώς και περιποιημένος αλλά εδώ το δώρο μου καταστρέφει αυτό το οποίο επιθυμούσα να σου προσφέρει. Ή εδώ σε αυτό το πόρμαντό που είναι ένα μοντάζ ουσιαστικά μέσα από μια ανθρώπινη φιγούρα και μέσα από την αντικειμενοποίησή της κρεμάω κάτι εκεί για λίγο και όταν θα χρειαστώ θα το ξαναπάρω οπότε φύγει ένα θέμα που θα το δείξει πάρα πολύ χανακό δουλεύει τα rayographs, δηλαδή χωρίς πακό, τοποθετεί αντικείμενα πάνω σε φωτοευαίσθητες επιφάνειες και η αποτύπωση αυτή των αντικειμένων ή των ανθρώπων, γιατί έχει και αυτό το πολύ γνωστό φιλί, δημιουργεί αυτή την αίσθηση ονειρικού περιεχομένου που απομακρύνεται από την καθαρότητα και την ευκρίνεια του φωτογραφικού φακού, γιατί θεωρεί ότι είναι δέσμιο στην απόδοση της εξωτερικής πραγματικότητας και με τη μη χρήση φακού δίνει ένα εσωτερικό μαγικό και ονειρικό αποτέλεσμα στα αντικείμενα που απεικονίζει. περισσότερο από αυτού, μετά τον Τεντά, προχωρούν στο σουρεαλισμό. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον σουρεαλιστικό έργο. Ο Φρανσίσκο Καρδιά, τον είδαμε στην κόρη χωρί μητέρα, έχει φτιάξει τα περισσότερα εξώφυλλα, επιτίθεται κι αυτό στην παραδοσιακή τέχνη, που για αυτού ο Σεζάν, εκτό από τον Ρέμπραντ, ο Σεζάν και ο Ρενουάρ είναι στην παραδοσιακή τέχνη, οπότε το ονομάζει πορτρέτο του Σεζάν, πορτρέντο του Ρενουάρ, πορτρέτο του, του Ρέμπραντ, Naturmord. Σαν να κάνει. Delete για μια καινούργια εκκίνηση. Πολύ συχνά σχολιάζει την αδυναμία, ε, τη, τη, την θλίψη τη μετατροπή του ανθρώπου σε μηχανή και τη αδυναμία του να είναι έστω μια καλή μηχανή. Εδώ α πούμε επιτίθεται στην έννοια του χρόνου. Όπω θα το κάνει πολύ αργότερα ο Σαλβαντόρ Νταλή με τα μαλακά λόγια. Στην έννοια τη αντικειμενική λειτουργία του χρόνου, φτιάχνοντα ένα ξυπνητήρι, ένα δέγμα το οποίο δεν λειτουργεί. Γιατί όσο κι αν ο άνθρωπος προσπαθεί να αντικειμενοποιήσει απολύτω το χρόνο, ο προσωπικός βιολογικός χρόνος θα διαλύσει οποιαδήποτε αντικειμενικότητα. Οπότε μου, μου βάζει πάλι, την... και το βάζει και εξώφυλλο στο 4-5 τεύχος του Δαντά, τι κόρη χωρί μετέρα την κουβετιάσαμε πριν, και στην... ο Χάν Σάρπ αρχίζονταν τη ζηρή και προχωρώνταν στη Γερμανία, μέσα από μία ποιητική γραφτεί ωραία η τέχνη είναι ένα φρούτο που μεγαλώνει μέσα στον άνθρωπο όπως ένα φρούτο μεγαλώνει σε ένα δέντρο ή όπως ένα παιδί μεγαλώνει μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Οπότε υπάρχει σε αυτό το φρούτο αυτό που θεωρεί κάτι το τυχαίο και σε αυτό το έργο που είπαμε in collage arranged according to the laws of chance και αρχίζει και κάνει μία σειρά έργων εδώ φαίνεται εντονότερα η αίσθηση του τυχαίου με τα κομμένα χαρτάκια, οπότε αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της τέχνης βάζει την έννοια του τυχαίου σαν στοιχείο που συνηγορεί στην ποιότητα του έργου. Μέχρι τότε έπρεπε τίποτα να μην είναι τυχαίο. Από εκεί και πέρα πάρα πολλοί καλλιτέχνες αφήνουν να εισβάλλουν η έννοια του χρόνου, η έννοια της φοράς, η έννοια της ματιέρας, η έννοια του τυχαίου. Οπότε έχει μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα, και μετά συνεχίζει και αυτός στο σουρεαλισμό μέσα από την αναφορά στο υποσυνείδητο και στα σύμβολα και σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε μιλώντας και για τον σουρεαλισμό. Ο Χαρκφιλ στη Γερμανία χρησιμοποιεί, στη Γερμανία τα πράγματα είναι πιο βεβαρημένα λόγω του πολέμου και λόγω της ήτρας του πολέμου που αφήνει μια δημοκρατία τη Βαϊμάριας εντελώ διαλυμένη. Οπότε εκεί υπάρχουν πολιτικές εντάσεις, σκοτώνονται στους δρόμους. Από την μία οι η Ακροαριστερία, από την άλλη οι κολαπτώμενοι Ναζιστές, αργότερα γίνεται μήλος. Οπότε στη Γερμανία τα πράγματα είναι πολύ τεταμένα, άρα τον Ταντά εδώ είναι πιο πολιτικό. Προσπαθεί να κρούσει τον κόδωνα του κοινήνου απέναντι σε αυτό που τελικά ήρθε 20 χρόνια μετά. Οπότε εδώ μου λέει «Πατέρες and σαμς, ο πατέρας και η γη» η γη που είναι η γη στις στρατιωτικές νεολαίες και τα πτώματα που φέρανε πίσω από τον πόλεμο. Ή εδώ, ας πούμε, σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον φωτομοντάζ. Αυτός του λέει φωτομοντάζ κυρίως, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φωτομοντάζ. Βλέπετε ότι στηρίζεται πάρα πολύ στο λόγο του Γκέρινγκ που τον είχε βγάλει στο Αμβούργο και που ανάμεσα στο λόγο αυτόν έλεγε «Έσχατσέζει ραϊστάρ Nacht. «Ούτερ εισμάς χάμπεν μέσταν Δηλαδή, το έργο λέγεται «ζήτω, δεν έχει καθόλου βούτυρο». Ε, και ο λόγος του Κέρι που τον βάζει από κάτω είναι ε, το χρυσάφι και ο σίδηρος πάντα κάνανε μια αυτοκρατορία δυνατή». Το βούτυρο και το λαρδί κάνανε τους ανθρώπους φοδρούς και πλαγαρούς. Οπότε, στοχεύοντας προ το ναζιστικό πρότυπο της επιβολή μιλάει για το χρυσάφι και το σίδερο και όχι για το βούτυρο οπότε παίρνει αυτό σαν μότο ο Hartfield και φωτομοντάρει μία σειρά από μία οικογένεια που τρώει το πρωινό τη, όπου έχουν αντικατασταθεί όλα από μεταλλικά στοιχεία και που αθώα και έφπιστα εμείς το λόγο του Γκέριν τον υιοθετήσαμε τελικά και τον ψηφίσαμε τον αρισμό να ανέβει στην εξουσία. Οπότε εκεί έχω τον τρόπο που απέναντι σε έναν κυρίαρχο λόγο ο δανταριστή αισθάνεται ότι πρέπει να τον αποδομήσει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξει ότι αυτό ο πολιτικός που ανεβαίνει εκεί πάνω και μα παίρνει τα μυαλά γοητεύοντά βοητε, μα θα μα οδηγήσει στην καταστροφή, στο κακό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το δείξουμε αυτό. Και χρησιμοποιεί το κολλάζ ή το φωτομοντάζ προς αυτό το στόχο. Άρα και αυτό είναι μια δανταϊστική αποδόμηση της πραγματικότητας και αναδόμησή της μέσα από την επιδημία να αναδειξουν μια αλήθεια που υπάρχει που παίρνει αυτό το μότο όταν πια πριν ανέβηκε ο χείλης την εξουσία 33 ανέβηκε αυτό είναι το 32 και εδώ βλέπετε ότι ε, στους επικριτές του ο χείλης είχε πει το μότο μα εγώ, δεν είμαι μόνος μου εκατομμύρια βρίσκονται πίσω μου που επιθυμούν αυτό το οποίο φέρνω οπότε παίρνει το μότο αυτό Μιλιώνεστε, Είτερ μία εκατομμύρια βρίσκονται πίσω μου. Εδώ. Και το πανδεί λέγοντα ότι διάφορα συμφέροντα βρίσκονται πίσω σου που σε χρηματοδοτούν για να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Και αυτό το μόνο το παίρνει μιλώντα ο άλλος για ανθρώπου και αυτό μιλά για εκατομμύρια συμφερόντων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το Βερολινέζικο Κατά. Τα ist das Hein, das Αυτή είναι η σωτηρία που μα φέρνουν. Οι καινούργιε αγορέ αεροσκαφών που θα σώσουν την χώρα, αυτή είναι η σωτηρία που θα μα φέρνουν. Είναι έξυπνα, είναι φιλή, είναι ευαίσθητα και άκρω πολιτικά και δυστυχώ πολιτικά. Είναι το γενικό λεπτομέρειο αυτό. Είναι ολόκληρο <συσίλω> το, το κόβει εκεί για να δείξει ότι είναι απρόσωπο <συσίλω> οι δυνάμει αυτέ. Δεν είναι κάποιο κάποιος τραπεζίτη, κάποιο είναι απρόσωπο. Είναι κάποιες δυνάμει που υπάρχουν από πίσω που βεβαίω και ενδιαφέρονται να δώσουν στον προπολογισμό του κράτου το 50% για οπλικά συστήματα και το 3% για την παιδεία. Α πούμε βεβαίω. Δεν θέλω να πω είναι μια γενικευμένη κριτική. Δεν, δεν είναι προσωποπαγής. Mm. Το θέμα συνολή του είναι ότι η τέχνη δεν είναι μόνο κάτι που σου προσφέρει αισθητική απόλαυση. Mm. Από τη στιγμή που ο πολιτισμός mm. που προκαλεί τις αισθητικέ απολαύσει. κάνει κάτι λάθος και τόσο πολύ λάθος, οφείλω να ακυρώσω αυτή την αισθητική απόλαυση. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αν δηλαδή σαν τότε τα πρότυπα που περνάει μια κοινωνία διαξίστης Οδηγούν σε ανθρώπους δυστυχισμένους ή νεκρούς, πρέπει να επιτεθώ σε αυτά τα πρότυπα. Και για να επιτεθώ σε αυτά τα πρότυπα, δεν μπορώ να το κάνω. Ή θα πάω να γίνω μοναχός στο Άγιο Όρος, και να ζωγραφίζω εγώ σε επαφή με το Θεό για μένα, ή από τη στιγμή που είμαι κοινωνικός, και δηλαδή πρέπει να το καταγγείλω και πρέπει να το επιτεθώ. Αυτή είναι η λογική του δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμεριστούμε. Αλλά το Ταντά θεωρεί ότι δεν μπορώ όταν εμφανίζονται στο σινεμά όλε αυτέ οι ρομαντικού τύπου ταινίε που προβάλλουν τα πρότυπα ότι μια γυναίκα γίνεται ευτυχισμένη μόνο όταν πατρευτεί με έναν άντρα και δεν ξέρω να ποτέ και κάνει εκείνο, τη φορέσει ωραίο ηθικό και κάνει το άλλο και κάνει το άλλο και κάνει το άλλο. Οφείλει κάποιο Τανταϊστή να έρθει να πει: Μπούρδεσαι, εγώ δεν βρήκα την ευτυχία μέσα από αυτό. Τη μόνη ευτυχία που βρήκα είναι με τον Ράου Χάουσμαν που είναι παντρεμένος, δεν τη χωρίζει και έρχεται και μόνο επίκριστο ευτυχία. Άρα δεν υπάρχει στα πρότυπα που μου παρέχεται. Δεν μπορεί να το κάνει όμως. Πρέπει να το κάνει επαγγελτικά, πρέπει να το κάνει με, με έναν λόγο δυνατό. Και ο, του, του, ο λόγος του Χάν δεν ήταν δυνατός υποκλητικός. Ο λόγος του Χάρτφιλκ ή του Χάουσμαν είναι, γιατί είναι σε μια κατάσταση βερολίου, δεν μπορείς να το κάνει αυτό δεν μπορείς να πας εσύ τώρα στη Συρία και να το πέσεις γουρού. Θέλω να πω, δεν μπορείς να κολυμφέρες ανάμεσα στις πόλεις που πέφτουν και θα πεις εσύ, εγώ είμαι υπεράνω από όλο αυτόν τον παραλογισμό. Δεν γίνεται στη Συρία. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε δηλαδή να πούμε τι ειδήσεις τι γίνεται στη Συρία και να πάμε να κάνουμε τη γιοντά μας μετά. Και να συγκεντρωθούμε ή να πάμε σε μια έκθεση να έχουμε αισθητική απόλαυση. <Κι> αυτό που βλέπει ο είναι ότι η δεν είναι μόνο μπαίνω... Η, η, η πολυθρόνα του Ματής που έλεγε ο Ματής η τέχνη είναι μια πολυθρόνα που κάθεσε και σε αυτό το πράγμα να σε γυμίζει εδώ έχω μια, ένα πολιτισμό σε κρίση και η τέχνη τίθεται και αυτή σε κρίση και προσπαθεί μέσα από όλε αυτές τις κινήσεις να διατυπωθεί ένας προβληματισμό που θα βγάλει κάτι ακόμα και αν δεν το βγάζει στα έργα αυτά στα συγκεκριμένα θα τα βγάλει στα άλλα με τα οποία θα τελειώσουν δηλαδή έχω αφήσει για το τέλο το κομμάτι όπου υπάρχει και η αισθητική οι δύο δηλαδή ο Κουρτς Βίτερς και η Χάνα Χέρτε έχουν και αυτό το στοιχείο τη αισθητική. ο Χάοσμαν, το ίδιο κάνει και ο Χάοσμαν το ίδιο. δηλαδή δεν μπορεί να μην το καταγγείλει αυτό είναι οργισμένοι οι άνθρωποι είναι έξω φρενών όλα αυτά που συμβαίνουν είναι έξω φρενών ο Χάοσμαν γιατί απορρίπτουν τον, δηλαδή εδώ κοιτάξτε τον κριτικό τέχνη. Είναι, είναι καρικατούρα, είναι γελιογραφία, αλλά είναι και η γελιογραφία, είναι και αυτή ένα κομμάτι της τέχνης. Εδώ είναι ο κριτικός τέχνης που υποδηλώνει τον τρόπο που το επίσημο κατεστημένο έτσι, προσλαμβάνει αυτούς τους καλλιτέχνες. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, πάλι κόλλησε, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο στο οποίο λειτουργεί... Αυτή η αναφορά, κοιτάξτε τον τρόπο που φέρνει το στόμα, τη γλώσσα, το... δηλαδή στην καθαρότητα της φωτογραφίας φέρνει τη βρωμιά της μουτζούρα Ότι μπορεί να είσαι ένας πολύ καθώς πρέπει άνθρωπος και να συναγελάζεσαι με όλους αυτούς τους υψηλά ειστάμελους και του αλλά έχεις βρώμικες προθέσεις και κάνεις βρώμικες δουλειέ και εγώ στην καθαρή φωτογραφία του προσώπου σου θα επέμβω με βρώμικο και πρόχειρο σχέδιο. Δηλαδή τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι μέσα που μετέρχονται ακριβώς για να ε, φανερωθεί αυτή η αντίφαση. Ο Λαός που σαν πόρσαν τέρας Πάρα πολύ θετικά. Μαζέβανε χιλιάδες κόσμοι οι τα ντευστικές <Σιεύη> λοιπόν, λέγαμε για να τελειώνουμε με τον Χάουσμαν για τον τρόπο που <Σιεύη> το βλέπετε πώ το γράφει. Ο τε κομβιτέ Ζορ Γκρό. Είναι δηλαδή ο τρόπο που η επίσημη κριτική αντιμετώπισε τον Γκέορ Γκρό εκείνη την περίοδο, με σκιώδει όρου, ο Χάουσμαν. Και βεβαίω η δύο, μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η Χάνα Χερκ, <Σιεύη> <Σιεύη> η οποία θέτει για πρώτη φορά και τόσο παλιά θέματα gender η γυ γυναικεία δηλαδή <συμπή> Μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και οι κατασκευέ τη έχουν ενδιαφέρον και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μέσα από αυτά. Αυτά τα έργα έχουν και αισθητικό προσανατολισμό. Δηλαδή, το... το θέμα είναι το ότι το μέσα από αυτόν τον τρόπο διευρύνει την έννοια αισθητικής εμπειρίας. Δηλαδή, το ότι ε αισθητική εμπειρία μπορεί να έχει ακούγοντα ή βλέποντας κάποια πράγματα που δεν, δεν ανήκουν σε αυτό το κομμάτι μικρυτότητα. Θέλω να πω, ο άνθρωπος που ακούει κλασική μουσική ακούει το γιό του που ακούει πάντα και το θεωρεί θόρυβο αυτό. Για το γιό όμω αυτό είναι η μουσική, δεν είναι θόρυβος. Το τα που πώς να κάνει, να πει ότι και η καρικατούρα και το κολάζ και το παλιόχαρτο και το πρόφυρο και το αυτό μπορεί να έχει αισθητικό ενδιαφέρον. Οπότε αυτή χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά το κολλάζ για να θέσει τέτοια θέματα. Γιατί ο άντρα μου ώρες ώρες με αντιμετωπίζει όπως αντιμετωπίζει τη μοτοσυκλέτα του ή τη μηχανή του. Mm. Γιατί αισθάνομαι ότι και εμένα με καβαλάει mm. τον οδηγό κάπου και μετά από λίγο μόλις τελειώνει η διαδρομή, ξεκαβαλάει και φεύγει. Γιατί αισθάνομαι και μη, ώρες, ώρες. Γιατί ενώ έχω περιποιηθεί το μαλλί μου και έχω φτιαχτεί, αισθάνομαι σαν αυτό το πράγμα να λειτουργεί για λίγο και μετά να μην έχω τίποτα μέσα. Γιατί ορισμένες φορέ αισθάνομαι να λειτουργούμε με ένα μηχανικό τρόπο, μηχανικό, εντελώς μηχανικό, όπω λειτουργεί σε ένα αυτοκίνητο που μπαίνει στην πόρτα, βάζει νεκρό, βάζει μπροστά, κάνει συγκεκριμένε κινήσει. Καμιά φορά και, και στον έρωτα ακόμα. Οι κινήσει αυτέ γίνονται έτσι μηχανικά και αυτό είναι σαν να αφαιρεί κάτι από την ενέργεια του έρωτα. Γιατί το νιώθω αυτό το πράγμα. Οπότε έχω μια άλλη αναφορά στη σύγχρονη σεξουαλικότητα και στα διέξοδά της, η οποία εδώ δίνεται μέσα από την ε, ε, ματιά αυτό που λέμε του κοινωνικού φύλου. Πώς αυτή δε σχολιάζει την πολιτική κατάσταση και όλους τους πολιτικούς της σε αυτά τα κολλάζει. Cut with το kitchen knife through the beer belly of the Weimar Republic. Αυτό είναι πολύ πολιτικό το έργο, γιατί παίρνει όλους τους δεταλιστές και όλους τους πολιτικούς κάνοντας μια σύνθεση. Μα είναι άγνωστοι οι περισσότεροι, αλλά στου ανθρώπους που το έβλημα ητανική, και βάζοντας αυτούς τους συνειδημούς, αλλάζοντας τα μεγέθη, λειτουργώντα μέσα από συνδέσει και αναφορές. σαν θέματα τέτοια, γιατί τα με τον ραούν με τον οποίο συζούνε, αυτός είναι πατρεμένος, πηγαίνει και με άλλες, είναι σαν το κεφάλι του, το μυαλό του, το κεφάλι του είναι αυτό, να είναι συνέχεια γεμάτο από προκλήσεις γυναικείες. Δίπολο, ας πούμε τη σύγχρονη γυναίκα. είναι σύγχρονη η γυναίκα αυτή είναι σύγχρονη έχει φύγει από την υποδούλωση στο, στις συμβάσει του προηγούμενου αιώνα και είναι σύγχρονη και ξεφυλίζει περιοδικά μόδας με μανεκέν και βλέπει τα ψιλοτάκουνα σε λίγο θα έρθουν και τα καλσόν βλέπει τα βαμμένα νύχια τα βαμμένα στόματα τα μακιγιάζ, τα μάτια αλλά ταυτόχρονα εκτό από σύγχρονη γυναίκα Αισθάνεται όταν πλαγιάζει με τον άντρα της ότι μέσα της είναι ένα, ένα ζώο που θέλει να απελευθερωθεί και να χαρεί αυτές τις ζωώδεις δυνάμεις. Και είναι ασύμβατο αυτό. Είναι, έτσι είναι η σύγχρονη γυναίκα, μου λέει η Χάννα Είναι ταυτόχρονα μια Ευρωπαία, κομψή, πολιτισμένη, σύγχρονα με τις αυτοδικές τη μόδας, αλλά ώρες ώρες μέσα της νιώθει σαν πρωτόγονη, γιατί η λογική του και ο της δεν μπορεί να αντιθασεύσουν όλα αυτά, τα αντιθασεύουν αλλά δεν μπορούν γιατί ώρες-όρες την παρασύρουν και τις θέλουν πιο οικιστικά από τα υπόλοιπα. Άρα είναι ένας τρόπος να μπορέσει δυο διαφορετικές οντότητες, την πρωτόγονη και την σύγχρονη, την ευρωπαϊκή πολιτισμένη και την πρωτόγονη ενστυκτόδη, να τη συνδυάζει μια σύγχρονη γυναίκα με χαρά και θλίψη. ότι όλα αυτά θα έρθουν με τον γάμο και τώρα να κοιτάει Είναι ο Κουρτ Σβίτερ, mm. ο οποίο μαθαίνει το δικό σου. Μαξέρεσθε, θα το δούμε με τον. Πολύ ωραία βέβαια και ο Μαξέρεσθε. Και λογικό είναι δηλαδή. Το βλέπετε, αυτό το έβαλα για το. Βρήκα, ήθελα να βρω φωτογραφίε του και βρήκα τη φωτογραφία του το 1909 που ζωγράφιζε τα παραδοσιακά με την τον αισθητικό προσανατολισμό. Και εκείνο το 2016 που επιστέφηκε τον πόλεμο. Διαλυμένο δηλαδή. Με τον Ζόρι σώθηκε. Το βλέπετε πώ είναι. Οπότε έχω... αυτό είναι ένα σοκ. Ε, δεν ξαναζωγραφίζεις έτσι, δηλαδή ε, αποφασίζεις τη ζωή, ε, δεν μπορείς να ζωγραφίσεις άλλο γιατί συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα γύρω σου που πρέπει να τα διαχειριστείς ε, κάνοντας διαφορετικό πράγμα από αυτό που έκανες πριν. Οπότε ε, και αυτός διακομωδεί, έχει πολύ ενδιαφέρον έργο και αυτός βλέπει με πολύ ωραία κολάς. «Here everything is still floating» Ε, ε, ε, έχει μια εμβληματική αυτός, κοιτάξτε αυτό το πολύ ωραίο που είναι Ρεροσιλιόν Σινουά ε, το κινέζικο αειδόνι που παίρνει το μύθο του Χάς Κριστιανάδελσε με τα δύο αιδώνια το, το, το μηχανικό και το αληθινό που προσπαθούν ποιο θα ικανοποιήσει τον βασιλιά οπότε παίρνει μια βόμβα του, του πολέμου το κεντρικό στέλεγος είναι μια βόμβα εδώ και το κάνει πτερήγιο το κομμάτι που πέφτει από το αεροπλάνο, την η δηλαδή, απασφάλιση εκείνη την κάνει το ράμφος του τέτοιου, οπότε παίρνει την εμπειρία την τραγική από τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς και το μετατρέπει σε ένα αιδόνι κινέζικο, δηλαδή μεταπλάθει με ένα πιο ποιητικό τρόπο αυτή την εμπειρία. Εδώ, δηλαδή, δεν την καταγγέλει, την κάνει σε μια ποιητική μεταγραφή. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε την οργή των βερονιμέζων, αυτό είναι πιο πληθυνικό, γι' αυτό και το Μαξένς θα τον οδηγήσει σιγά σιγά στον σουρεαλισμό που θα κάνει κάτι άλλο. Ε, εδώ ας πούμε είναι τα όρια μεταξύ του ντεταϊστικού και του σουρεαλιστικού έργου. Ο Κουρτς Βίτερς κάνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή σκέφτεται ότι ζω σε μία εποχή όπου είμαι στο κατόφιλ μίας κατεπνελωτικής κοινωνίας, όπου αγοράζω... Χρησιμοποιώ, πετάω. Αγοράζω, χρησιμοποιώ, πετάω. Δεν αγαπάω πολύ τα αντικείμενα που αγοράζω. Τα αγοράζω για πρόσκαιρη ικανοποίηση. Μετά θα τα πετάξω. Οτιδήποτε και να είναι αυτά. Και αν αγοράζω και ούτε δισκευάζω πράγματα, ούτε ράβω ξανά παντελόνια, γιατί να ράψω, Έχουμε στο H&M πάρα πολύ Αγοράζω, πετάω. Αγοράζω, πετάω. Και έτσι αποκτώ μια σχέση κατανάλωσης με το αντικείμενο. Ε, όχι μία σχέση συναισθήματος, της μνήμης. Αποκτώ μία σχέση όπου το αντικείμενο το βλέπω σαν τιμή. Η αξία του για μένα είναι στην τιμή του. Οπότε, αυτό το πράγμα με κάνει να έχω μία μηχανική σχέση με, με τα αντικείμενα. Και αφού έχω μάθει να αγοράζω και να πετάω αντικείμενα και να τα χρησιμοποιώ, μπορώ να κάνω με το ίδιο σαν Να του χρησιμοποιώ όσο χρειάζομαι, και μετά θα τους πετάω. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να αντισταθώ απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει με τον τρόπο μου να κάνω κάτι. Πρέπει να προσδώσω στα αντικείμενα μια αξία. Όχι την αξία που έχουν τη χριστική, ούτε την αξία την τιμή τους. Θα τους προσδώσω μια αξία. Και επειδή είμαι καλλιτέχνης, ο μόνος τρόπος είναι αυτή την αυσία να την προσδώσω <και> μέσω της επανάχρησης αυτών των αντικειμένου. Πάω λοιπόν στους δρόμους και ό,τι βρω πεταμένο το μαζέρα. Χαρτάκια από σοκολάτες, εισιτήρια, καπάκια από κονσέρβες, πακέτα από τσιγάρα, οτιδήποτε. Αυτά που για αυτόν τον πολιτισμό είναι πλέον άχρηστα. Γιατί η χρήση τους ήταν να πά τη διαδρομή και τελείωσε. Και, και μετά συσσωρεύονται όλα αυτά τα αντικείμενα όχι από άποψη οικολογική από άποψη κυρίως διαχείριση της ανθρώπινης μνήμης ότι αυτά τα πράγματα είναι οπότε τα μαζεύω και αρχίζω και τα οργανώνω πάνω στην επιφάνεια του πίνακά μου τους προσδίδω αισθητική αξία γιατί καθώς τα ασambλάζουν αυτά όλα ασambλάζουν, δηλαδή συσσωρέψεις ετερόπλημα αντικειμένων Καθώ τα κολλάω πάνω εκεί αρχίζω και τα βλέπω αισθητικά, σαν φόρμες, σαν σχήματα. Επεμβαίνω με λάδι και τα βάθω. Τα φέρνω μεταξύ τους να οργανωθούν. Μοιάζει με έργο του Καντίνης και σαν εκείνα που βλέπαμε ή του Κλέ, αλλά δεν είναι, είναι άλλος ο τρόπος που το κάνει. Ο Καντίνης και ο Κλέ το κάνουν μέσα από μία άντληση, από ένα εσωτερικό ρεπερτόριο. σκέφτονται τα σχήματα και κάνε συνθέσεις. Αυτός παίρνει τα σκουπίδια, τα απλώνει και λέει αυτά που πετάχτηκαν, η τέχνη έχει τη δυνατότητα να τους προσδώσει αξία. Όχι ε, αξία αγοραστική, αλλά αξία αισθητική. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν καταφέρει σε μία κοινωνία που λειτουργεί σε έναν καταναλωτικό προδιορισμό και αντιλαμβάνεται τα πάντα σαν χρησιμότητα, αγορά, που πώληση, πέταμα, τότε δεν μπορείς να το αντισταθεί αυτό. Η τέχνη όμως έχει τη δυνατότητα να προσδίδει άλλη αξία στα αντικείμενα και αυτό κάνει σε όλο και το έργο σου Παίρνει συνέχεια τέτοια αντικείμενα και το αργανώνει με έναν εξαιρετικά έτσι κομψό και εφή τρόπο. αυτός ο πως ποσοανατολισμός. Δηλαδή, για τον Φίτερς, ένα χαρτί και ένα γράμμα είναι ένα σχήμα που έχει μια οπτική και εικαστική αξία, οπτική και απτική. Δεν τον αναδιαφέρει σε τι αναφέρεται. Δεν μοιάζει με τον ταντά του Βερολίνου ή με τον βιβισμό του Κάρτου παρισιού. Αυτό θα βλέπει σαν σχήματα, σαν χρώματα που αρχίζει και τα οργανώνει με ένα τέτοιο τρόπο. Για να μιλήσουμε με μια διαφάνεια, για να συνομιλήσουμε με τα πίσω επίπεδα. Απέμπονε σε αυτό το θέμα της μνήμης, της μνήμης. Εμένα μου αρέσει ο γιατί είμαι άνθρωπος που είναι... mm. είμαι αυτού του πράγματος. Είναι, είναι κατηγορίες ανθρώπων ξέρετε, είναι... είναι άνθρωποι που έχουν μια πιο ορθολογική σχέση με τα αντικείμενα. Εγώ έχω συναισθηματική, μαζεύω πράγματα, μαζεύω και τα ανοίγω α πούμε μετά, μετά που κάνω ένα κουτάκι. Και μέσα στο πουτάκι βάζω αντικείμενα, πραγματάκια που είχαν κάποια σημασία στο ταξίδι Και μετά από καιρό τα βγάζω, τα βγάζω, τα πιάνω, τα κουπάω, τα κοιτάω και μου θυμίζουν πράγματα. Δηλαδή λειτουργούν φωτίζοντας το θολό τοπίο της μνήμης που αρχίζει και εξασθενεί, μου το ξαναφωτίζουνε. Είναι σαν να μου, να μου λένε ότι αυτέ τι στιγμέ είχαν ενδιαφέρον και αν δεν έκανε κάτι με αυτά τα αντικείμενα, τα υλικά κατάλληπα του των στιγμών, τότε θα βυθίζονταν στη σκόνη του χρόνου ή στη θολούρα. Ενώ έτσι θα ξαναφωτιστούν και θα συντηρείται αυτό το πράγμα γιατί τελικά σαν άνθρωπο είμαστε αυτά που ζούμε. Είμαστε οι εμπειρίε που έχουμε. Άρα καλό είναι αυτέ τι εμπειρίε να τι κρατά δυνατέ ακόμα και αν είναι αρνητικέ. Κρατάω και πράγματα από αρνητικέ Οπότε, εδώ βλέπετε ότι πολλέ φορέ λειτουργεί μέσα από επίπεδα, σαν παλήμψει τα είναι. Είναι σαν τα μνήμη που οδηγούν μέσα σε αυτά τα επίπεδα. <Κι> θα μου πείτε, αυτό δεν είναι όμως πολύ προσωπικό. Αυτό αναγνωρίζει αυτά. Ναι, αλλά κάτι προσωπικό μπορεί να γίνεται πιο εικομενικό όταν το μοιράζεις σαν τρόπο. <Κι> Και δουλεύει πάρα πολύ. Διαδρομέ προκλητικά, επιφυλακτικά, συναισθηματικά, ερωτικά δηλαδή είναι σαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με πιο επιθετικό ή με πιο στοχαστικό τρόπο να θέλουν να μιλήσουν για τα θέματα που θεωρούν πολύ επίγοντα εκείνη την περίοδο. Κάνοντα όμω, δοκιμάζουν όλου αυτού του διαφορετικού τρόπου που μπορεί να ξενίζουν, αλλά που δίνουν τα υλικά και τα μέσα για την τέχνη του 20ου να ακολουθήσει πάρα πολλέ διαδρομέ.